ή ασβήποτε διατυπώσεως ή τη της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. Απαγορεύεται πάσα μέχρι νεωτέρα διατεγγύς απαγορεύεται ή συγκένρωσης με κλειστό χώρο ή εν Πάσα τη άπτη θα διαλύεται δια των όπλων Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς, της πόλεως βάσης οχημάτων και πεζών Οι εξελφώντες εις τα σωδούς, να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάσχη κλοφορών προφορών εις τα σοδούς, τα πυροβολείται Γεια σου, πλατεία Radio. Ακούμε την εστία νομίας. www.platearendio.gr Αν πείτε εκεί μέσα δεν θα μας βρείτε. Έχει πέσει σελέδα. Τη σηκώσαμε. Όχι ακόμα εμείς, αύριο, αύριο, οπότε μόνο από το Facebook, μπέντε στο Facebook, έχουμε ανεβάσει link Τώρα <Το> το οι φίλοι του πλατεία Radio έχουν δει ήδη την ανάρτηση, μαζί μας είναι ο Μάριος Μαρινάκος, δικηγόρος και υποψήφιος με το ΕΠΑΜ για την Ευρωβουλή. Φίλος, από τα φίλος. Και πάνω πολλά φίλος. Έτσι. Το στούντιο της αιστείας ανομίας του πλατεία Radio εκτός από μένα και τον μάρο Μαρνάκο είναι ο νυχτερινός τύπος Γεια σα, ο οποίος προσπαθεί η και... να σηκώσει το σταθμό και... Δεν μπορεί από τη δεν... σταθμό, τη σελίδα τη σελίδα, το πλατεία Radio.gr και ο Σπύρος από του αθεόφοβους Καλησπέρα σας <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> Έχουμε και μια εισατηρική νότα λοιπόν, μαζί μας σήμερα, έχουμε και λίγο αποθεόφοβους Αλλά θα μιλήσουμε για σοβαρά θέματα Ο Μάριος ο Μαρινάκος έρχεται κατευθείαν από το ένα στούντιο στο άλλο ε, Στο πραγματικό στούντιο θα τώρα, μην έλεισχε Τώρα <laughs> είναι στο πραγματικό στούντιο, τώρα γίνεται πραγματική κουβέντα Στην τηλεόραση είναι άλλοι όροι και άλλοι καλόνες δεν το αναλύμω, παρακάτω, ότι έχει... <laughs> να, να σου πω κάτι όμως ε, Είμαστε στον αέρα Λοιπόν ε, Ήθελα να πω το εξής διάβασα μια ανάρτηση Ότι απαγορεύσανε στα κανάλια Ή κάτι τέτοιο Να δείχνουν κόμματα Εκτός βουλής και εκτός ευρωκοινοβουλίου ε, Περίπου έτσι Περίπου. Δηλαδή μας είπαν ε... Την Παρασκευή ή το Σαββάτο το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, ότι θα πρέπει να κατανείμουν τον τηλεοπτικό χρόνο κατά κύριο λόγο στα κόμματα τα οποία είναι στην Ευρωβουλή και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί έτσι επιβάλλει η υπουργική απόφαση του κυρίου Γεωργιάδη με την οποία απαγορεύτηκε και το σπότ των φαρμακοποιών. Αυτά είναι καινούργια κόμματα. Ναι. Ναι. Αυτά είναι καινούργια, ναι. Αυτά είναι, μιλάμε για την 8059 του 14η, η κοινή υπουργική απόφαση η οποία ρυθμίζει τον τηλεοπτικό χρόνο. Ναι. Αυτή λοιπόν λέει ότι εκεί θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικότητα. Οπότε η αναλογικότητα όταν τη βάλουμε. Σε οποιοδήποτε κόμμα το οποίο δεν έχει εκλεγεί, σημαίνει μηδέν. Η δημοκρατία δηλαδή είναι, στην Ελλάδα είναι μονοφωνική. Και από πότε ε... ισχύει αυτό, ε, Αν δεν κάνω λάθο, δημοσιεύτηκε την Παρασκευή το βράδυ στο FEM. Αν δεν κάνω λάθο, άμα θέλετε, μπορώ να σας τη δώσω τώρα να κάνετε και τα ρεπορτάζ σα και να δείτε πόσοι mm -hmm. από του εκπροσώπου των εξοκοινοβουλευτικών κομμάτων, οτιδήποτε και αν πρεσβεύουν οι άνθρωποι αυτοί, βρίσκουν λόγο και βήμα στα... Στο δημόσιο αγαθό που λέγεται τηλεοπτικός αέρα ή ραδιοφωνικό αέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή, βέβαια, εμεί εκπέμπουμε ε, ιντερνετικά, αλλά ε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κάποιοι χρησιμοποιούν ένα δημόσιο αγαθό που είναι ο τηλεοπτικός αέρα ή ο ραδιοφωνικό αέρα. Ε, αυτό το πράγμα βρήκαμε τρόπο να το καρπώνονται κάποιοι συγκεκριμένοι, ένα σύστημα. Όλοι οι υπόλοιποι καταδικάστηκαν σε σιωπή. Δεν είναι πλέον ε, δημόσιο αγαθό υπό ότι η Ντίτζεα διαχειρίζεται. Ε, τις συχνότητες η DJ ανήκει στους μεγαλοεργολάβους μεγαλοκαναλάρχες και παρανόμως διότι και η, Ευρωπαϊκή οδηγία, η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ότι αυτός που μοιράζει τις συχνότητες δεν μπορεί να ε, μεταδίδει και πρόγραμμα αυτοί όλοι φυσικά μεταδίδουν πρόγραμμα, έχουν τα κανάλια, τα ραδιόφωνα τις εφημερίδες τα... κτλ. έτσι και... δεν το συζητάμε ναι. η, η, η, η, η τηλεόραση στην Ελλάδα ιδιωτικοποιήθηκε Ένδειξη για αυτό είναι η ίδια η δημόσια τηλεόραση. Η, η καινούρια τώρα, έγινε η αιρέση. Η δημόσια, δημόσια τηλεόραση η, η, η, η οποία αναγκάζεται να εκπέμπει το σήμα τη όχι ω αυτοδύναμη τηλεόραση του ελληνικού κράτου αλλά μέσα από την πλατφόρμα ακριβώ τη Δίτζια. Δηλαδή, ναι. αν πέσει η Δίτζια ή αν αύριο η Δίτζια αποφασίσει να την κόψει, κόβεται η το Κόβεται η δημόσια τηλεόραση. Ε, είναι η απόλυτη παράδοση του κράτου στι δυνάμει αγορά. Και το περίεργο το παράδοξο είναι. Ότι ε, έχουμε ένα κράτο το οποίο τελείειώνει σε πλήρη σύγχυση. Δηλαδή, από τη μία θέλουμε ελεύθερη οικονομία, τι ωραία πράγματα που λέμε τώρα, ε, ελεύθερη οικονομία, ε, αυτορύθμιση των αγορών και όλα αυτά τα που μας μαθαίνει η σχολή του Σικάγο, όλε αυτέ τι μπουρδε. Και ξαφνικά έρχεται το κράτο που είναι υπέρ τη ελεύθερη οικονομία και πάει να ρυθμίσει, άκουσον, άκουσον, τι θέσει των λαϊκών. Δηλαδή, από τη μία να τα αφήσουμε όλα ελεύθερα και από την άλλη πάμε να ρυθμίσουμε τι λαϊκέ. Ε, κάτι δεν πάει καλά ή εγώ δεν πάω καλά που εντάξει, ενδέχεται, δεν έχω κάποια πρόσφατη ψυχιατρική εκτίμηση σχετικά με την υγεία μου. Αλλά ή εγώ δεν πάω καλά και η αντιληπτική μου ικανότητα πάσχει, ή εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα κράτο οποίο είναι αλακάρτ. Δηλαδή, όπου θέλουμε ελεύθερη οικονομία για να ευνοήσουμε κάποιου συγκεκριμένου και όπου θέλουμε το κρατικό πανεμβατισμό για, για να ευνοήσουμε κάποιου άλλου συγκεκριμένου. Οι οποίοι και οι ίδιοι συνήθω. Ακριβώ. Γιατί είμαστε και φουδαρχικό κράτο ταυτόχρονα. Ε, ε, ε, <χαι> μα, μα, μα εδώ ακριβώ αναδεικνύεται αυτό που, που λε: είναι, είναι φουδαρχία δηλαδή. Δεν είναι καν η οικονομία τη ελεύθερη αγορά. Δεν έχουμε βάθο σαν οικονομία, έχουμε απλά 50% άγιες οικογένειε, οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη σε πλουτοπαραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Και αυτού όλους τους υπηρετεί ο ελληνικός λαός. Τους υπηρετεί με τον αλφα τρόπο. Γιατί ξέρετε για την DG πληρώνουμε. Ναι, βέβαια. Πληρώνουμε. Καταβάλλουμε ναι. χρήματα. Το, uh -huh. στην στο υποτιθέμενο δημόσιο αγαθό για το υποτιθέμενο δημόσιο αγαθό πλη ε, όλα αυτά όμω θα ξέρουμε μόνο λίγοι από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα. Γιατί με βάση, αν θέλει να το πάμε και στην κουβέντα για το στούντιο, με βάση τη δημοσκόπηση που μου δείξαν εκεί στο στούντιο του ΕΕ, δεν υπάρχει κανένα από τα κόμματα αυτά τα οποία είναι τα λεγόμενα ανατρεπτικά, τα εξοπλιστικά, τα μικρά κόμματα που να κάνει μια καταγραφή, να παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μια δημοσκοπική καταγραφή που να είναι ικανή να το βάλει στην Ευρωβουλή. Βεβαίω, αυτά αν θέλει την άποψή μου. Εντάξει, είναι, είναι πολύ καλή απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων, έτσι. Ποιες οι τεωρίες ήταν αυτή η δημοσκόπηση, προσέξατε καθόλου. Αν θυμάμαι καλά, ήταν τη ε, Kappa Research, yeah. ε, αν, αν το θυμάμαι καλά, δεν μπορούσα να ξακάνει την ώρα, mm. γιατί παρουσίαζε. Γιατί δεν είδα τίποτα καινούργιο, επειδή. Δηλαδή, αν βλέπαμε κάτι καινούργιο, ε, κυκλοφορείται στην αγορά, δεν κυκλοφορείται στην αγορά. Yeah. Ε, εσύ ρε πάνω από το πρόβλημα, αν δημιουργείς στην αγορά. Ρε, <laughs> λένε, <αν δημιουργήσω, laughs> Είδατε εσεί κανένα να βγει με. Να, ε, ε, έχετε δει έναν στου πέντε ανθρώπου αυτή τη στιγμή στην αγορά να υποστηρίζει μια δημοκρατία και δεν τον έχω δει εγώ, δηλαδή. Όχι, βέβαια. Ε, Πώ ξαφνικά στα γκάλο που εμφανίζεται ένα στου πέντε να υποστηρίζει την δημοκρατία. Ούτε το The site Tory effect, αν θέλαμε να υποθέσουμε ότι έχει σημείο ότι έγινε στην αγγλία του John Major, όπου όντω οι δημοσκοποίηση λέγανε ότι ε, οι εργατοί προηγούνται με 15 μονάδε και ξαφνικά το βράδυ των εκλογών κέρδισαν οι συντηρητική. Ε, τότε η δημοσκόπητο απέδονσαν στο the site effect, αν δεν ξέρω λάθο. Mm. Ε, ε, στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε site or effect γιατί είμαστε πάρα πολύ ε, γαλαντόμο λαό στις εκφράσεις μα και εκφράζομαστε και με το εθνικό μα. Ε, ε, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό. Είναι επιλεκτικέ οι μάλλον παίρνουν όνομα διεύθυνση και κατε... δεύτερη. Δεν μόνο. μετράνε αυτού που κλείνουν το τηλέφωνο στο Μόρι. Το, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων δεν απαντάει στις δημοσκοπήσει. Δεν κλείνουν το τηλέφωνο στο Μόρι, ο ναι, είναι, δημοσκοπίσεις, είναι δημοσκοπίσεις, δημοσκοπίσεις, μια φορά με είχαν πάρει τηλέφωνο και μου λένε ποιον θεωρείται καλύτερο, τον ε, Σαμαρά ή τον Παπανδρέου. Τι είχες να επιλέξεις μεταξύ την επιλογή λέω δεν έχω ή κανέναν από τους δύο όχι όχι στη δημοκρατία <laughs> της <laughs> δημοσιοποιήσεως η δημοκρατία αυτή λειτουργεί με όρους super market Έχει ράφια και διαλέξτε από αυτά τα 6 ή 2 ράφια και διαλέξτε από αυτά τα 2 δεν έχετε το δικαίωμα να κινηθείτε πέρα από τα ράφια είναι η δημοκρατία των στεγνών ορίων και αυτά πρέπει να τα υπερβούμε αυτά σιγά σιγά πρέπει να τα υπερβούμε πρέπει να κινηθούμε ριζοσπαστικά. Αν θέλετε να σας δώσω μία είδηση, είναι ότι υποκανονικέ συνθήκες κανένα κόμμα δεν χρειάζεται στη δημοκρατία. Άχι, η κομματική δημοκρατία είναι ένας ε, πλεονασμός που δημιουργεί μηχανισμούς σκοτεινού και, και εξαρτώμενου. Σκοτεινούς και εξαρτώμενου από ξένα συμφέροντα. Δεν χρειάζεται κανένα κόμμα, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το πασό ούτε το Ποτάμι, το Μέγκα δηλαδή, ούτε το ΕΠΑΜ. Κανένα κόμμα, στην ελεύθερη έκφραση του πολίτη. Μπορούν να είμαστε όλοι οι πολίτε να είμαστε ενωμένοι ή μπορούμε όλοι οι πολίτε να έχουμε δομημένη άποψη. Χθε το βράδυ κέρδισε η Αυστρία στο διαγωνισμό τη Eurovision. Θεωρητικά 320 εκατομμύρια άνθρωποι μπορούσαν να ψηφίσουν και εντό 15 λεπτών να έχουν απόφαση για το ποιο θα κερδίσει τρα, διαγωνισμό τραγουδιού. Ε, δεν μπορούμε 10 εκατομμύρια Έλληνε την ώρα που μπορούμε να κάνουμε online τη φορολογική μα δήλωση ότι δεν μπορούμε να αποφασίζουμε του νόμου μα. Όχι βέβαια. Δεν επιτρέπει Δεν κάνει. Μα τι να τα που λε. Δεν... δεν κάνει. Καλά το λέει ο άλλο εδώ πέρα η Ανομία <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Συστατικό του Κιούτσου λιγαρχία στα κόμματα, βέβαια. Δηλαδή. καμία σχέση με τη Δημοκρατία. Η, από τη στιγμή που εμφυλοχωρεί η αντιπροσώπευση, χάνεται η Δημοκρατία. Και η διάσπαση Γιατί, σε κομμάτια. Ακριβώς. Γιατί ε, όταν ε, δέχεσαι εσύ ότι αντιπρόσωπο σου θα γίνω εγώ, τότε έχει χάσει το μείζον της Δημοκρατίας. Τη δική σου φωνή. Μα η δική σου φωνή είναι η εξουσία. Η φωνή του καθενό μα είναι αυτό που λέει το Σύνταγμα λαϊκή κυριαρχία. Δεν μπορεί να μιλάει από όνομα σου ο Μαρινάκο ή, ή η κυρία Βόζεμπεργκ, την οποία στεναχώρησα ή οποιοδήποτε άλλο για σένα. Αντίεσου. Πρέπει να μιλά εσύ. Το κόλπο όλο, αν μου επιτρέπεται η φράση, το κόλπο είναι λαϊκή. Είμαι. Αλλά το κόλπο όλο είναι να διεκδικήσουμε στην εποχή τη τόση τεχνολογία να λειτουργήσει για πρώτη φορά υπέρ των λαών. Υπερβατικά. Δεν νοείται ότι εγώ ξέρω τη λύση καλύτερα από σένα, Ιωάννη. Δεν την ξέρω. Το λέω ευθέω. Την λύση την ξέρετε εσεί στα προβλήματά σα. Εσεί πρέπει να τα αποφασίζετε. Δεν χρειάζεται ούτε εμένα, γιατί δεν έχω καμία εξαποκαλύψεω αλήθεια να τα πουλήσω, ούτε και θέλω να πουλήσω εξαποκαλύψεω αλήθεια του σήμερα που θα αποδειχθούν ψεύδι του αύριο. Πλεονάσματα ψεύδω τα αφήνω για την κυβέρνηση Σαμάρα. Εκτό αν ο Σαμαρά και μιλά, στον Θεό. Οπότε έχει εξαποκαλύψεω αλήθεια επειδή είμαστε και εντερνετικό ραδιόφωνο δεν κινδυνεύουμε απλά εσουρού εκτός αν είσαι ο Σαμαράς και την άρα που κάνεις ο Σαρδάμ λες γαμά το κεφάλι μου μαλάκα και φεύγει από το πλάνο και λες πάμε πάλι από την αρχή γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να με δει έτσι όπως πρέπει να στηθώ καθώς πρέπει έτσι. το μεγάλο, το μεγάλο ε, τσιμπούρι στην ε, νοοτροπία της ελληνικής ε, κοινωνίας είναι ο καθοσπρεπισμός τη. Ε, ε, πρέπει να πέσουν αυτέ οι μάσκες σιγά σιγά. Χρωστάμε, Όλοι χρωστάμε. Όλοι περνάμε τα ίδια δεινά. Η κάθε μας μέρα έχει την ίδια δυσκολία. ή αν το θέλετε διαφορετικά, ακόμα μεγαλύτερη από την προηγούμενη. ήρθαν όλα αυτά τα ε, κόλπα τη Τρόικα, τα οποία καταδικάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα τη 13 Μαρτίου του 2014. Και στην Ελλάδα μιλάμε για success story. Γιατί ακριβώ έχουμε μάθει ότι περιμένουμε κάποιο άλλο να μα βρει τη λύση. Ε, δεν ξέρω καλύτερα τη λύση από εσά, το ομολογώ. Τη λύση δεν ξέρετε εσεί. Τη λύση την ξέρει η πλατεία, η ζωή είναι πλατεία. Και το πλατεία radio. Και το πλατεία radio. Η λύση είναι αυτή, στην πλατεία, στον αγώνα, στον δρόμο, η ενημέρωση. Αν δεν καταλάβει ο κόσμος ότι, ότι ότι γίνεται σήμερα τον αφορά, τότε δεν πρόκειται να αλλάξει αυτός ο τόπος ποτέ. Ότι γίνεται τον αφορά. Ότι δεν γίνεται επίση τον αφορά. Αλλά ε, το να κάθουμε στο σπίτι, να είμαι επαναστάτης του πληκτρολογίου, και να λέω ότι του καταδικάζω και μαυρίστε του, και κάντε και ράτε, ή να το ανάποδο, να είμαι έξω στην καφετέρια, να πίνω τον καφέ μου αγαχτό και λάιδι, γιατί μου έδωσε 5 ευρώ η μαμά μου, η οποία γιορτάζει σήμερα. <laughs> Λε και τι υπόλοιπε 364 μέρε του χρόνου δεν το γιορτάζει. <συσίλια> <συσίλια> πάνω, ε, ε, μου έδωσε ένα τάλιρο η μαμά μου και πίνω τον καφέ μου αμέρινο. Και δεν δίνω και καμία σημασία για το τι συμβαίνει στον κόσμο, γιατί ε, τότε είμαι άξιο τη μοίρα μου. Καταλήγω εκεί που κατέληγε και ο πλάπινο, ότι καταλήγουμε να κυβερνόμαστε από κατώτερου μα. Αυτό έχουμε πάθει. Είπε η μαμά μου, προσέξαμε όταν βλέπαμε το, στο εψιλον την εκπομπή ότι κάνα πεντάλεπτο. Πόσο ώρα έλεγε για τη γιορτή τη μητέρα, Σιμπόζομαι. Και πιο πολύ μίλησε για τη γιορτή τη μητέρα, παρά και όλα τα άλλα ζητήματα. Όλοι εκτό από μένα. Να. Όλοι ευχηθήκανε για τη γιορτή τη μητέρα. Ε, δεν, δεν έχουμε χρόνο, ξέρετε οι τηλεοπτικοί κανόνε είναι αδυσόπιτοι. Δηλαδή μπαίννα, μπήκαμε μέσα και μα είπαν 3,5 λεπτά έχετε. Και δεν τα είχε κιόλα από ό,τι προσέξαμε τα τρει ή μισή λεπτά. Ε, Υπήρχε λεπτά. ένα πέσιμο. Καταρχήν. Ξαχνικά με το που αρχίζει να μιλάει η κυρία Βόζου, πρέπει τα 3,5 λεπτά ξανεμίστηκαν γιατί πήρε το χρόνο όλων. Οπότε αναγκαστικά από τη άμαθα εκ κόψανε και ένα βίντεο, δηλαδή υστέρισε και η ενημέρωση του κόσμου προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει η εκπρόσωπος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πιεστήκαμε όλοι να μπορέσουμε να πούμε αυτά τα οποία θέλαμε σε χρόνο περίπου ενό λεπτού, 60 λεπτά. Εσύ 60 δευτερόλεπτα γίνεται πολιτική τοποθέτηση ή γίνεται πολιτικό αχτάρμα. Ειδικό όταν πετάγονται πάνω, από πάνω σου και σε πατάνε το που μιλά. Για να κάνει πολιτική τοποθέτηση, α πούμε, θα πρέπει να, πρώτα απ' όλα να πει και κάποια στοιχεία, έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή τοποθετούμε πολιτικά, αλλά πρέπει να φέρω και κάποια επιχειρήματα, α πούμε. Σε αυτό το χρόνο, όχι σε αυτόν. Ούτε σε 10 λεπτά. Απόλευσα ούτε το, σε μισή ώρα. Από όλα αυτά το, το γεγονό ότι εκεί ε, κατάλαβα στην τηλεόραση δεν ενδιαφέρει να παρουσιάσουν στοιχεία. Δεν του ενδιαφέρει κανέναν να αποδείξουν ότι αυτό που λένε είναι του Λειτουργούν στην παλιά λογική, mm. την ε, ρωμαϊκή, που λέει η γυναίκα του Κέσρα, ε, μα αρκεί να φαίνεται τιμή. Δεν απαιτείται όμω να είναι. Ε, και αυτό το καταλαβαίνει με το πρώτο μου σχολείο περιευρό και εθνικού νομίσματο. Όταν είπα ότι εγώ θέλω επιστροφή σε εθνικό νομίσμα, γιατί το ομολογεί και ο Υπουργό Ανάπτυξη, αμέσω οι δύο κυρίε mm -hmm. στην Ελλάδα πέσανε να πάνε να με φάνε. Δεν έχουν παρά να κάνουν μια αναζήτηση στο Ιντερνετ, το κ. Χατζη Νικολάου αναρτά τι εκπομπέ του για να ακούσουν την, uh, τη σχετική εκπομπή και τι δηλώσει του κ. Χατζηδάκη. Αλλά το πάνε είναι να δημιουργήσουμε στον Έλληνα ένα δομικό συστατικό πολιτική ισχύω. Είναι ο φόβο. Και μιλήσει για ένα ταμπού, α πούμε, μεγάλο ταμπού. Γιατί ναι, το εθνικό φοβελίσμα. νόμισμα είναι ταμπού. Είναι ταμπού, ναι. Καταφέρανε και μα πείσαν ότι αν φύγουμε από το ευρώ είναι καταστροφή. Συγγνώμη, ε... θα σε διακόψω λίγο πριν πει για το φόβο. <συγνώμη> κράτησε το αυτό. Ήθελα να πω ότι ο τρόπο που λειτουργούν όχι μόνο στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, αλλά κυρίω στην τηλεόραση γιατί είναι και η εικόνα ισχυρή. Είναι ακριβώ ο τρόπο. Είχαμε κάνει μία εκπομπή εδώ πέρα για τον ψυχολογικό πόλεμο και είχα διαβάσει το εγχειρίδιο του Αμερικάνικου στρατού το εγχειρίδιο του Ελληνικού στρατού και την παρουσίαση ενός ειδικού στην προπαγάνδα Ρώσου ο οποίος είχε αποσκηρτήσει ξέρω εγώ τι είχε κάνει λοιπόν αυτό ακριβώς λέγανε ε, κατηγορηματικές προτάσεις τε, όχι ε, ναι κατηγορηματικές προτάσεις κτλ. τα λοιπά, χωρίς καμία επεξήγηση χωρίς τίποτα <laughs> απλώς έξω βρέχει και συνεχίζουμε. Ναι, ακριβώ αυτό. Δηλαδή, έξω από το ευρώ είναι καταστροφή. Έτσι. Ε, Χωρί να χρειάζεται να πούμε το γιατί. Αυτά είναι αναγκαία να αναλύσουμε. Την ναι. Δημιουργούν την εντύπωση. Ο κόσμο, καλό ή κακό, δεν ξέρω, ε, ίσω να το έχουμε συζητήσει μαζί, αν θέλαμε καλά, ότι η τηλεόραση λειτουργεί μάλλον στα κύματα Α του εγκεφάλου. Mm. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό που μα λέει πρέπει να το πιστέψουμε. Αυτό είναι το υπερόπλοο. Είναι ψυχολογικό ναι. όπλο η τηλεόραση. Mm. Δεν είναι καν όπλο επειδή απευθύνεται στην ισχυρότερη αίσθηση που είναι η όρασή μα. Είναι καθαρά ψυχολογικό όπλο. Απευθύνεται σε ένα κομμάτι του εγκεφάλου που μπορεί και το ελέγχει. Αυτό ακριβώ γίνεται σήμερα. Δηλαδή, και με το... κεμπελική μέθοδο, απόλυτα. Yeah. Όπω λειτουργούσε η κεμπελική μέθοδο. Αν ο Γκέμπελ ζούσε σήμερα, θα ήταν πολύ περήφανο για το πόσο εξελίχθηκαν τα παιδιά του. Mm. Θα ήταν πολύ περήφανο. Θα έπρεπε πολύ τηλεόραση. Ε, Καταρχά θα την είχε αναγάγει στο υπέρτατο μέσο προπαγάνδας. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε πάρα πολλή τηλεόραση που λέει μονίμω τίποτα. Δεν ανοίγει ούτε μία ουσιώδη πολιτική κουβέρτα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε μία ουσιώδη πολιτική κουβέρτα, θα πρέπει να απευθυνθούμε στο πλατεία radio ή σε ανεξάρτητα, εντελώ ανεξάρτητα μέσα, να μπορούμε να μιλάμε σαν άνθρωποι. Χωρί χρόνο. Χωρί προαπαιτούμενο. Χωρί να φοβάσαι ότι αυτό που σα έλεγα και ο Φέρμ. Ότι εγώ πήγα εκεί από πω τι απόψει μου, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το να εκλεγεί κάποιο Ευρωβουλευτή με το ΕΠΑΜΗ οι πιθανότητε ήταν πυροελάχιστε. Είναι τόσο όσο να αύριο να εκτοξεύσει ένα από η Ελλάδα και να πάει στη Σελήνη. Δηλαδή μηδενικέ. Ε, εκεί πέρα οι άλλοι άνθρωποι όμω πήγαν για καριέρα. Για αυτού ήταν ε, η ζωή του, ήταν ε, η επιβίωσή του. Είναι ε, το αύριο, το μέλλον του. Ε, ε, κάτι το οποίο είναι εντελώ ξένο για μένα στις 26 του μήνα θα είμαι πάλι δικηγόρο του. ίδιους αγώνε άνθρωποι. Αλλά ήταν ήτανε, ήτανε τρομακτική η διαφορά τη αντίληψη. Και κυριολεκτικά επιβίωσή του, όπω είπε ο πριν, εκτό αέρα. Ε, Αλλιώ άμα δεν ξανε έχουν πρόβλημα. Έχουν και πρόβλημα απονομιμοποιούνται. Απονομιμοποιούνται Απονομιμοποιούν και αρχίζουν οι ποινικές διώξεις. τα ψέματα. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή, παιδη, να αρχίσουν να κυνηγιώνται, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, τώρα να μου λέει ότι ε, αυτή τη στιγμή, με, ψηφίστηκε η διάταξη αυτή τη στιγμή, με την οποία μου λέει ότι όλα τα πολιτικά εγκλήματα θα διώκονται μόνο μετά από άδεια του Υπουργού δικαιοσύνη. Ναι, αυτό είναι φοβερό, ήθελα να το πούμε. Ναι. Ναι. Μα είναι διάταξη, είναι νόμο πια του ελληνικού κράτου. Φινοχρονικό διάταγμα. Και δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα σε αυτή τη χώρα, αυτόματα με μία εγκύκλειό του να πει ότι αυτή η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Γιατί διαρριγνύει την συνταγματική ισότητα μεταξύ των Ελλήνων. Δηλαδή κάποιοι επειδή είναι πολιτικοί και έχουν την ταμπέλα του πολιτικού, δεν διώκονται. Αντιθέτω, εσύ αν χρωστά στον ΑΕΗ ή εγώ αν χρωστά στο Ταμείο Νομικών, θα πάμε κατηγορούμενοι. Δηλαδή η πραγματική παμε κατηγορουμε δηλαδη η πραγματικη υπετη τη κρίση και τη κατάδεια σήμερα. Είναι στο απειρόβλητο την ίδια ώρα που ο λαός θα περνάει ισοριδόν από τα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων. Αυτό είναι η δικαιοσύνη, αυτό είναι η Ελλάδα, η, η, η, το success story. Όμω οι εισαγγελίε δεν έπρεπε τίποτα από ό,τι είδαμε. Δηλαδή από την πρώτη μέρα που ψηφίστηκε το μνημόνιο δεν έχει παρέμβει ε, λειτουργία Είμαι, κανείς οι γιατί αυτό δεν είναι τη Ελλάδα το κόλπο. Αυτό το κόλπο ξεκίνησε με τον ESF, νομίζω λέγεται. Ναι, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη. ΕΣΜ τώρα. Οπου όλοι αυτοί οι τύποι που είναι εκεί μέσα έχουν το ακαταδίωκτο εφόρου ζωής σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν το ακαταδίωκτο για οτιδήποτε και να κάνουν και, και έχουν και φορολογική ασύλεια mm. δηλαδή καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι εδώ πέρα είναι ένα κόλπο πανευρωπαϊκό που το περνάνε όσους θέλουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση ή ας πούμε αυτοί που έχουν τα κίνητα πως του λένε αυτού που έχουν τη δημόσια περιουσία όπως λέγεται τα πατζήτες πολύ καλά το είπες, όχι μόνο. αυτός ο οργανισμός του δημοσίου και καλά το ΤΑΙΠΕΔ α πούμε και αυτός εκεί πέρα που είναι ο διοικητή του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει το ακαταδίωκτο και αυτός ό,τι και αν ξεπουλήσει ό,τι και αν κάνει όλοι οι γραφειοκράτες χρειάζονται το ακαταδίωκτο γιατί ο μόνος παράγοντας από τον οποίο κινδυνεύουν είναι ο λαός την έγκριση των συμφερόντων την έχουν γι' αυτό και τη έτσι. Ο ESM είναι έτσι φτιαγμένο που από τη δομή του έχει το Ακαταδίωκτο, δεν είναι γιατί το λέμε εμεί. Είναι από τη συνθήκη που, ναι, που δημιουργείται. Ναι. Ε, είναι από το ιδρυτικό του κείμενο. Αντίστοιχα, το ΤΑΙΠΕΔ είναι από το ιδρυτικό του κείμενο. Από το νόμο που το ίδρυσε στην Ελλάδα, ε, αποδίδει το Ακαταδίωκτο στα μέλη του. Ε, την ίδια ώρα δηλαδή, που αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται τύχε και λεφτά του ελληνικού λαού, τύχε εκατομμυρίων ανθρώπων, γιατί μιλάμε για 10 εκατομμύρια ψυχέ αυτή τη χώρα. Και την ίδια ώρα που διαχειρίζονται όλα αυτά. Υποτίθεται προ όφελο και τελικά βλάπτουν τη χώρα, έρχονται μετά και σου λέει Α, εγώ δεν φέρω και αυτήνη» Ενώ όταν εσύ διαχειρίζεσαι την προσωπική σου περιουσία και δεν έχει να πει και φυλακή. Γιατί πολύ απλά ε, υποτίθεται ότι έχουμε success story, δίνεται το εκλογικό επίδομα των 500 ευρώ, αλλά στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν έχουμε success story, παλεύουμε με 16 δισεκατομμύρια ρευστό που έχει απομείνει στην ελληνική αγορά. Τελευταία έρευνα τη Τράπεζα Ελλάδα, θα έχουμε μαζί μου, αλλά θα σα τα αφήσω. Θα σα κανέβετε και να τα ανεβάσετε. Είναι. 16 δισεκατομμύρια ρευστό στην ελληνική αγορά. Και προσπαθούμε να αποπληρώσουμε 380 δι χρέο. Επειδή μου πώ γίνεται να το κάνω κι εγώ ρε παιδιά. Yeah. Γιατί έχω 50 ευρώ στην τσέπη yeah. και έχω φτάνει μια τερταρή, γιατί... <laughs> Άμα γίνεται να το κάνω κι εγώ. Εγώ ξέρω ότι δεν γίνεται. Άμα, α, αν έχουν ανακαλύψει κάτι το οποίο δεν μα το λένε, να μα πούνε πώ γίνεται. Αλλά εγώ άκουσα την κυρία Σπυράκη που μα έλεγε ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 είχαμε bank run. Δεν είχαμε λεφτά λέει και πηγαίναμε και φέρναμε με τα αεροπλάνα την Ιταλία. Mm. Άρα ούτε αυτοί ξέρουν κανέναν τρόπο. Άρα κάποιος μας δουλεύει, ρε παιδί. Τη σπυράκη του Μέγκα της Ν.Δ. Ποιο είναι η διαφορά. Νομίζω το δύο πρόσωπο. <laughs> Έχω, νομίζω ανταλλάζουν, παίζουν μπάλα δύο πλευράς. Δεν, δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Η, η διαφορά μεταξύ Μέγκα και Νέα Δημοκρατία ή Ελιά ή Ποταμιού. Κάμε, ναι. Ποταμιού, ναι. Ναι, είναι το, το, το ποτάμι το οποίο πηγάζει από μια Δημοκρατία και βάλει ποτίζοντας την Αιλιά είναι γνωστή η διανομή αυτή του να να προσπαθούμε να μαζέψουμε σε φαινομενικές δεξαμενές αγανακτισμένων και απογοητευμένων αυτό είναι το ποτάμι, μια φαινομενική δεξαμενή Τι αγανακτισμένο, εγώ δεν βλέπω στο ποτάμα από την ηγεσία του μέχρι τον λαό του Είναι μια προσπάθεια διάσπασης άλλη μια φορά του κόσμου διότι βλέπω α πούμε μπαίνω στο facebook και τα αυτά και είδα κάποιους οι οποίοι τσιμπήσανε δηλαδή κάνανε, αρχίσανε ξέρω εγώ και λέγανε να το δούμε ξέρω εγώ αυτό το νέο παιδί ξέρω, και κάτι τέτοιο ας πούμε κομμένη λίθο διάθελ νόηση αυτό, αυτό αυτό και είναι και όλα και σχετική και τα λοιπά, αλλά πάντως δεν έχετε δίκιο και Μαρι εδώ δεν έχεις δίκιο διότι ο Προβόπουλος είπε το 2014 ε, θα έχουμε ανάπτυξη το ίδιο βέβαια είχε πει και το 2013 <laughs> και το 12. Και το 2011, έχουμε αναρτήσει. Λέει Γιώργο έχουμε αναρτήσει <laughs> τι δημοσιεύσει εφημερίδε. Το δεύτερο εξάμεινο, ξέρω εγώ, θα έχουμε ανάπτυξη. <laughs> το τέτοιο θα έχουμε ανάπτυξη. Εδώ το λέει ο Τσάρο Οικονομία του Στουρνάρα από το 2011, αν θυμάμαι καλά, ότι περνάμε στην ανάπτυξη. Και είναι υπουργό οικονομικών αυτή τη στιγμή και διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη ύφεση σε καιρό ειρήνη μια χώρα στον υποτιθέμενα προοδευτικό, προοδευμένο δυτικό κόσμο. Και δεν υπάρχει έξοδο ε, φω το τούνελ. Έχετε προσέξει κάτι τελευταία τώρα που λένε για χρηματοδοτικό κενό. Ναι. Έχετε αναρωτηθεί τι είναι χρηματοδοτικό κενό. Κάτι χρηματοδοτικό μας κενό. λείπει ας πούμε. Κάτι μας λείπει για να συμπληρώσουμε. δεν έχω τα λεφτά που χρειάζομαι. Ναι. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Αφού πριν από 20 μέρε μου είπαν ότι έχω πλέωνασμα. Πώς προκύπτει χρηματοδοτικό κενό. Πώς γίνεται να μου λείπουν λεφτά αφού έχω πλέωνασμα. Θα τρελαθούμε αυτή τη χώρα. Ή έχω χρηματοδοτικό κενό, άρα έχω έλλειμμα, όπω λέει η, η, η, η Eurostat, και σα έχω φέρει και την έκθεση σήμερα. Το ανεβάσαμε, το πήρα από το blog σου Μπράβο. και το ανέβασα, που έχει το επίσημο έγγραφο. Ακριβώ. Ή έχω έλλειμμα 21 δι ευρώ και επομένω έχω χρηματοδοτικό κενό, ή έχω πλεόνασμα και άρα δεν έχω κανένα χρηματοδοτικό κενό. Από πού προκύπτουν τα χρηματοδοτικά κενά. Τα ξέρω στουρνάρε από την εποχή που ήταν δίπλα στο σημείο και μαγερεύανε τα νούμερα τη ελληνική οικονομία. Α το πω έτσι. Όταν θέλει να μιλήσει και να μην πει τίποτα και να μπερδέψει τον κόσμο χωρί να τον χάσει από εκλογική σου πελατεία, αρχίζει και εκμεταλλεύεσαι την ορολογία. Είδε εδώ μιλάμε ωραία, μιλάμε απλά, χωρί να λέμε πράγματα. την πεμπτουσία τη πολιτική επιστήμη. Όταν αρχίζουν λοιπόν και ανακαλούν από τα συρτάρια του όλη την ορολογία για χρηματοδοτικά κενά, για πρωτογενή πλεονάσματα και όλα αυτά, τότε αυτό γίνεται για να μπερδευτεί ο κόσμο. Κοινωνικό μέρισμα. Άκου. Κοινωνικό μέρισμα. Αφού ε, με το PSI η Ελλάδα το λέει τι λέγανε, δεν χρεοκόπησε, έκανε πώ λέγεται επιλεκτική χρεοκοπία στα αγγλικά. Δε, δε, Κάπος, δε, ότι το λέγανε. Αυτό είναι ε, ε, μέγιστο ψέμα γιατί η ISDA, η αρμόδια επιτροπή περί παραγόγων, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο και λέει πότε μια χώρα χρεοκοπεί, έχει επίσημα αποφανθεί το Φεβρουάριο του 2012, αν θυμάμαι καλά, ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε. Και έρχεται φορέ κιόλα. Διφόλη. Το κρύψαμε. Είπαμε ότι τα λεφτά των ασφαλισμένων από τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν αρκετά για να κάνουμε κούρεμα του χρέου. Μα, άμα χρησιμοποίησα λεφτά των ασφαλισμένων, τότε τι κούρεμα έκανα, απλά πλήρωσα. Πήρα τα λεφτά τα οποία αποταμιεύει ο ελληνικό λαό υποχρεωτικά υπό το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα τη χώρα και τα καταθέτει κάθε μήνα στα ταμεία του, τα πήρα και τα έδωσα στου δανειστέ μου. Αυτό δεν λέγεται PSI. Αυτό λέγεται αποπληρωμή. Και αυτό λέγεται ληστεία των δικών, δικών μα, όλων μα των αποθεματικών. Πώ καταφέραμε να είμαστε τη μόνη χώρα που χρεοκόπησε μία, όχι δύο, τρει φορέ κιόλα τα τελευταία χρόνια. Μία με ομπήκε ο στο μνημόνο στο μηχανισμό στήριξης, μία με το PSI. <σομίως> και να μην έχει διαγράψει χρέο. <σομίως> να μην έχει κάνει στάση πληρωμών. Δεν μπορεί <σομίως> να κάνει στάση πληρωμών, σε παρακαλώ. Είσαι... Απαγορευμένη λέξη και αυτή, σαν του εθνικό νόμισμα. Αν λέξη, θα πέσει ο ουρανό να μα κάψει. Τα κοράκια και γήπε θα πέσουν να φάνε τα σαρκία μα και θα καταλήξουμε κάπου απομονωμένοι σε μια γωνιά του κόσμου. Θα φύγει η ο... γελιά το... από την κυβέρνηση Κανοδικά, ή δεν θα ναι, ναι, ναι, όχι, δεν γίνεται να κάνουμε στάση πληρωμών εμεί. Βεβαίω το ότι ακόμα και τα νησιά Μαλάουι έχουν κάνει στάση πληρωμών είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Ισημερινό. Η Ισλανδία. Mm. Ο Ισημερινό. Και βέβαια η Αμερική. Οι ΗΠΑ όταν κατέξανε την Κούβα. Αυτά είναι μικρέ λεπτομέρειε όμω δεν έχουν χρόνο στα τηλεοπτικά μέσα. Ε, εί, είδατε την απομόνωση τη Αμερική που μετά από λίγα χρόνια κανονικά ήταν στι αγορέ και είναι η ΜΕΚΑ του καπιταλισμού. Δεν, δεν πληροφορήθηκε ποτέ ο Έλληνα την αλήθεια για το τι συμβαίνει στη χώρα. Και αυτό που συμβαίνει στη χώρα ήταν πολύ απλό. Ασκήθηκαν οι πιέσει όχι για το αν θα πληρωθεί όχι το χρέο, αλλά για το αν θα ενδώσει η Ελλάδα στο να περάσει συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα κατά του λαού. Εργασιακά. Εργασιακά, οικονομικά κοινωνικά έχουμε πάρει την αντίστροφη πορεία τη πρόοδου. Γυρίζουμε πίσω, με ταχεία βήματα πίσω. Και εκεί έπρεπε να υπάρχει ο εξωτερικό μπαμπούλα. Το είπε ο Άδωνη, παιδιά. Ο, ο φασιστάκος ο Άδωνη τη κυβέρνηση. Το είπε ευθέω. Ότι εμεί ε, χρησιμοποιούμε λέει την Τρόικα γιατί έχουμε ανάγκη να περάσουμε τα μέτρα αυτά γιατί έτσι το θέλουμε εμεί. Είναι η ιδεολογία μα, Είναι η ιδεολογία μα και αυτό έρχεται σε απόλυτη ε, ε, ε, πω, συμφωνία. Με το ότι ήρθε ο ΣΕΒ πριν δύο μέρε και είπε ότι θέλουμε να αναθεωρηθεί το 106 του συντάγματο που λέει ότι η κρατική οικονομία, ότι η εθνική οικονομία βρίσκεται κάτω από την αιγίδα και την προστασία του κράτου και σέβεται τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα. Αν αναθεωρηθεί δηλαδή το άρθρο αυτό αύριο στην Ελλάδα, θα έχουμε μεσαίωνα. Οπότε γυρνάμε ψηφιοδαρχία στο μεσαίωνα που λέγαμε στι αρχέ τη εκπομπέ. Μεσαίωνα. Όταν μιλάμε για μεσαίωνα, θα δουλεύουμε ήλιο με ήλιο και όπω είπε και ο Μενιζέλο για 70 ευρώ, όπω είναι στη Μολδαβία. Άμα θέλετε κύριε. άμα δεν θέλετε, στην ανεργία. Είναι πολύ απλό. Και αυτούς τους ανθρώπους σήμερα τους παρουσιάζουν τα κανάλια, του παίρνουν και 20%. Ή ε, είμαστε ιδανικοί, αυτόχειρες οι Έλληνες, ή μαζόχες, για να το πω χήμα, ή λένε ψέματα. Κάποιοι, εδώ κάτι δεν κολλάει πάντως. Στο όλο παζλ κάτι δεν κολλάει. Το 20% χώρο για ποιοι απαντάνε στις χώρο για το τι είναι, αυτή η αναγωγή δηλαδή, 20% ναι. δεν είναι τίποτα όλα τα κόμματα μας εδώ που τα λέμε του μνημονίου. Πάντως επειδή, επειδή μιλήσαμε για το χρέος και αυτά μπορούμε να, να πούμε δύο κουβέντε για το δομικό πρόβλημα που υπάρχει και για το στόχο που υπάρχει γιατί <coughs> δεν νομίζω ότι είναι η Ελλάδα ο στόχος είναι παγκόσμιος και Εμείς να, πούμε, το πρώτο. να πούμε ποιο είναι το δομικό πρόβλημα το δομικό πρόβλημα είναι ότι εάν δεν έχω δική μου τράπεζα να εκδίδω χρήμα εγώ που να είναι δηλαδή το χρήμα να είναι ε, ένα εργαλείο έτσι όπου έχει μια αξία κάποτε ας πούμε θυμάμαι τα νομίσματα τα γράφανε πληρωταίο επειδή εμφανίσει έτσι δεν είναι που σημαίνει αυτό τι ότι πάω στην τράπεζα και λέω να μου το ανταλλάξεις αυτό εδώ με χρυσό ή με κάτι, με ένα, κάτι πολύτιμο υποτίθεται τώρα δεν ξέρω γιατί το χρυσό είναι πολύτιμος πάντως παιδιά δεν το έχω καταλάβει ποτέ έτσι εντάξει, ναι, πολύ σπάνη <χει> <στώπης. χει> το τέλος πάντων λοιπόν, όταν λοιπόν η αμερικάνικη κυβέρνηση χρειάζεται χρήματα προσφεύγει στη ΦΕΝ και λέει, και δανείζεται <χει> χρήματα, κόβει λεφτά η ΦΕΝ η οποία είναι ιδιωτική τράπεζα είναι ο Ροκφέλερ και η Ρότσιλ και δεν ξέρω όποιοι άλλοι εκδίδουν νόμισμα εκ του μειόντως έτσι, με τι αντίκρισμα δεν ξέρω εκδίδουν νόμισμα, το δανείζουν με τόκο στην κυβέρνηση. Και μετά η κυβέρνηση πρέπει να επιστρέψει χρήματα που να τα βρει πού. Αυτοί το εκδίδουν κιόλας, εμείς δεν το εκδίδουμε καν το νόμισμα. Ε, όχι βέβαια. Εμεί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. μπορούμε. Ε, από την συνθήκη του Μάστριχτ δεν μπορούμε. Από το 1992 ε, έχουμε συμφωνήσει ότι το νόμισμα, το ευρώ θα το εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία είναι η αποκλειστική αρμόδια για την έκδοση νομίσματος. Οι περιφερειακέ τράπεζε μπορούν να εκδίδουν μόνο κέρματα και αυτά υπό την έγκριση τη Δηλαδή, δεν γίνεται εμεί αύριο να πούμε ότι ούτε καν θα εκδώσουμε σε κέρματα, ρε παιδί μου, 370 δισεκατομμύρια μόνο έπρακτα. Mm. Δεν γίνεται γιατί η έκθεση θα μα κλείσει το πόρταμα, θα μα πει όχι δεν μπορείτε. Ε, είναι μεγάλη τραπεζική της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή ναι, τη Ευρώπη. Αλλά δηλαδή. είπε, κάτι, είπε κάτι ο, ο Ιωάννη, το οποίο πρέπει να, το, να σταθούμε λίγο. Λέει το παλιό νόμισμα έγραφε πληρωτέο επί τη εμφανίση, Γιατί το παλιό νόμισμα mm. ήταν αξιόγραφο. Το νέο νόμισμα που mm. έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μα στο ευρώ, δεν λέει πληρωτέο επί τη εμφανίση. Γιατί δεν είναι, είναι χρεόγραφο. Mm. Διακινεί χρέο. Και γιατί διακινεί χρέο, γιατί από τη στιγμή που κόβεται από την ΕΚΤ και το κοφορεί, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι επί τη εμφανίση δεν θα είναι πληρωτέο, θα είναι πληρωτέο επί τη εμφανίση αυτού συν τον τόκο. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν επί τη εμφανίση. Τα 50 ευρώ που κόβει η 8, δεν μπορεί να είναι πληρωτέο επί εμφανίση γιατί τότε δεν θα είχε την απέτηση των τόκων. Ενώ τώρα. Έχει απέτηση σε τόκους. Διακινείται χρέος. Το ευρώ δημιουργεί σε όλες τις βαθμίδες χρέος. Αυτό το οποίο λέμε σήμερα ως νόμισμα, στην πραγματικότητα, είναι χρεογραφό. Είναι ομόλογο. Ομόλογο χρέους. Και η Ελλάδα διακινεί ομόλογα χρέος Όλοι στην τσέπη μας έχουμε ομόλογα χρέους. Αυτά διακινούμε. Και αυτά νομίζουμε ότι είναι η περιουσία μα. Διαχειριζόμαστε χρέο μεταξύ μα, δηλαδή. Ανταλλάσσουμε χρέο. Και για το νόημα των λέξεων, επειδή έχουμε κάνει και σχετική εκπομπή, πώ οι λέξει έχουν χάσει το νόημά του, ακούει ο κόσμο, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό μιλάμε, για την προπαγάνδα μιλάμε, έτσι. Ε, όταν ο κόσμο ακούει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι θεωρεί, α πούμε, ότι μαζεύτηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη και ίδρυσαν μία τράπεζα, η οποία είναι, μπορεί να την πει, δημόσια. Δηλαδή. Όλοι εμείς έχουμε φτιάξει μια τράπεζα Δεν πάει έτσι όμως Η τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Διοικείται από τους προέδρους των τραπεζών των κρατών Μελών Και νομίζω η νομίζω η νομίζω η Deutsche Bank σε ισχύ σε ναι. κεφάλαια Πρόσεξε όμως, καμία από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών Να, Δεν είναι κρατική, είναι όλες ιδιωτικέ. Άρα λοιπόν, ιδιώτες τραπεζίτες έχουν πάρει τις στίχες μας στα χέρια τους και διαχειρίζονται τη ζωή μα. Και δεν ξέρουμε ούτε σε ποιου ανήκουν. Δεν το ξέρουμε, όχι βέβαια. Δεν ξέρουμε του μετόχου. Απαγορεύεται να μπει εισαγγελέα και να ελέγξει τα βιβλία τη Τράπεζα τη Ελλάδα. Στη δικιά μα Τράπεζα δεν είναι. Δεν είναι ούτε καν τη Ελλάδα. Τράπεζα τη Ελλάδα δεν είναι. Μπορεί να μην είναι Τράπεζα τη Ελλάδα, αλλά έστω έτσι έχει αυτό τον ωραίο τίτλο: Ότι είναι Τράπεζα ναι. τη Ελλάδα. Ναι. Και υπάρχει ένα ωραίο κτίριο εκεί στο κέντρο της Αθήνα, στην Πανεπιστημία, που λέει Τράπεζα τη Ελλάδα. Ε, ε, ε, Αποκορέβεται να μπει μέσα από οποιοδήποτε αξιωματούχο τη δικαιοσύνη να ελέγξει τα βιβλία. Από το 190, οπότε το 1920. Είναι το 1923, αν με καλά. Και πιο πέρα ήταν εθνική. και μπορεί να είναι ανακαιμίε yeah. αυτά. Ε, πιο πριν ήταν η Εθνική, εθνική Τράπεζα η οποία κοβεται τα λεφτά. Η Εθνική Τράπεζα, η οποία αρνήθηκε να χάσει το προνόμιο να κόβει το χρήμα και τελικά ήρθαμε σε συμβιβασμό, λίγο. Το ελληνικό κράτο με την εθνική τράπεζα, προσέξω το 1923 αυτό, όπου μοιράσαμε τα κέρδη από την κοπή του χρήματο. Το κόψιμο χρήματο λοιπόν είναι μια επικερδής διαδικασία. Είναι εμπόριο mm. δηλαδή, Και η Εθνική Τράπεζα τότε δέχτηκε να συμβιβαστεί και να αφήσει το δικαίωμα να κόβει χρήμα, αφού πήρε το 1923 το ποσό των ενό δισεκατομμυρίου δραχμών. Τότε που ο Έλληνα ζούσε με 10 και 20 λεπτά τη δραματική. Μιλάμε Εντά. για μετά την καταστροφή, mm. την κασυνείων μέσα και mm. δεν Μιλάμε mm. για μια τιρότερε περιόδου που είχε περάσει άλλα οικονομικά. Μία από τι χειρότερε οικονομικέ mm. περιόδου και μία από τι περιόδου αυτέ που ο πληθυσμό έχει το ξεφύργτεί γιατί χρειαζόταν το ελληνικό κράτο να κόβει θρήμα για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. Mm. Ήταν η Ελλάδα περίπου 15 χρόνια στον πόλεμο. Από το 1909 έω το 192 με τη μικραστική καταστροφή και με την υπογραφή τη συνθήκη τη Λοσάνη του 2023 επαναλαμμένα ότι είχαν μεσολαβήσει 14 ολόκληρα χρόνια. Πολέμουν. 14 χρόνια άνθρωποι είχαν να δουν το σπίτι του. Δεν μιλάμε για του νεκρούς, δεν μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα, για το ανθρώπινο κόστο, γιατί αυτό το ξεχνάμε πάντα. Ε, ότι δηλαδή πίσω διαλύθηκε μια παραγωγική δομή για να γίνει η Ελλάδα των 2 και των 5 θαλασσών, mm. θες πως αυτά είναι μιλιταριστικά, ε, είναι, είναι επεκτατικές, ε, πώς να το πω, ατάκες που δεν ε, συμβατίζουν μαζί τους. Από εκεί και παρά, Ήρθαμε το 24 και συμβιβαστήκαμε ω κράτο με την Εθνική Τράπεζα και τη δώσαμε ένα δισεκατομμύριο δραχμέ. Μιλάμε σε μια εποχή που ο έπαιρνε 50 λεπτά τη δραχμής με νοκάμα. Αυτό είναι το ελληνικό κράτο. Έχει πληρώσει από το 90 έω το 2002, μέσα σε 12 χρόνια, 1,6 φορέ το χρέο. Το ίδιο γίνεται και ποσό, Πες το ποσό. Πόσο ε, είναι. Α, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 420 δισεκατομμύρια. Mm. Δεν, δεν είμαι βέβαιο, mm. αλλά έχει πληρώσει 1,6 φορέ το χρέο. Και μα λένε σήμερα ότι εξακολουθούμε να χρωστάμε. Ε όχι, είναι η σάφη. Εγώ δεν χρωστάω τίποτα. Α τα πληρώσουν αυτοί που τα χρωστάνε, αγαπητοί. Α βρούμε ποιοι τα δημιουργήσανε ω χρέη και τα πληρώσουν αυτοί. Και το τι γίνεται και τώρα. Δηλαδή, αν δεν πληρώσουν οι τράπεζε. Δεν θα πληρώσουν ποτέ οι τράπεζε. Είναι το ιερό, το τέμ. Είναι ο καθαγιασμένο εκείνο πυλώνα τη ανάπτυξη. Η ιερέα κυ... ε, διε... Δεν μπορεί να δανειστεί το ελληνικό κράτο λεφτά, εάν δεν μεσολαβήσει μια τράπεζα. Δηλαδή, δεν μπορεί να δανειστεί η Ελλάδα λεφτά εάν δεν μεσολαβήσει μια οποιαδήποτε τράπεζα του κόσμου. Αυτό που λένε βγήκαμε στι αγορέ, δηλαδή γίναμε αγορέιν, με όσε συνέπειε μπορεί να έχει το αγορέιν. Στο παζάρι, δηλαδή. Που λέγαμε αυτό το άρθρο παζάρε... που είχαμε αναβάσει, κάτι ναι. βγήκαμε στο παζάρι. Ε, εγώ σα παραπέμπω και σε άλλε αναφορέ περί αγοραίου έρωτο, για να μην ε, γίνω και χιδέο στην εκπομπή. Αυτό λοιπόν το ότι βγήκαμε στι αγορέ, τι σημαίνει, ότι πληρωνόμαστε, παίρνουμε λεφτά από κάποιε τράπεζε με ένα επιτόκιο γύρω στο 5%. Πληρώστε εσεί, εγώ σα δανειοδοτώ λοιπόν σήμερα. Και με μνημόνιο ταυτόχρονα εδώ, και με τα εδώ, πάντα. Εσά, εσά, του τρει που είστε εδώ, σα δίνω σήμερα 100 ευρώ. Θέλω σε έναν χρόνο να μου δώσετε 105. Πού θα τα βρείτε, Πίτε μου. Δεν θα κόψει κάτι από εδώ, κόψει κάτι από εκεί. Μα σα ζητάω περισσότερα από όσα σα δάνεισα γιατί λειτουργεί ο τόκο. Θέλω 105 ευρώ πίσω. Βρείτε να μου δώσετε 105 ευρώ, πού θα τα βρείτε. Και έβαλε και βουλωικό τόκο. Ξέρετε που θα τα βρειτε Πείτε μου θα κοψει στη <σχ> <κάτω>. ζωή <σχ> <σχ> σα ζηταω περισσοτερα απο οσα σα δανεισα γιατι λειτουργει ο τοκο θελω 105 ευρω πισω βρειτε να μου δωσετε 105 ευρω που θα τα βρειτε και εβαλε και τοκο ξερετε που θα τα βρειτε στη ζωη Στη δουλειά σα, θα δουλέψετε κάτι παραπάνω για να πάρετε αυτά τα 5 ευρώ, για να βγάλετε αυτά τα 5 ευρώ. Αυτό το κάτι παραπάνω που δουλεύετε, ο κρατικό προπολογισμό, το λέει ΑΕΠ. Το λέει ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Και αυτό το ΑΕΠ, τα 5 ευρώ που θα κερδίσει εσείς με την παραπάνω δουλειά, ονομάζεται ανάπτυξη. Άρα, τι δημιουργήσαμε, Δημιουργήσαμε ένα μηχανισμό που απομίζει τη δουλειά σου και τη δουλειά μου και τη δουλειά όλων μα. Και την ανάπτυξη των κρατών προκειμένου να αποπληρώνονται κρατικά χρέη. Υποτιθέμενα κρατικά χρέη. Και να αυξάνεται το χρέο βεβαίω. Ακριβώ. Γιατί δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη πάνω από 5%. Αυτά παρατηρούνται, παρατηρούνται αυτή τη στιγμή μόνο στην Ινδία, στην Κίνα, σε κάποιε αναπτυσσόμενες και καλά οικονομίε. Στη βρα... είναι... Βραζιλία που σκοτώνουν 10.000 άνθρωποι εκεί πέρα. Ε, ναι, έχουμε μπάλλα. Να ε, να δεν πρέπει να κάνουμε την πιο εμπορική επιχείρηση ανά 4 χρόνια. Να τη διοργανώσουμε με αρτιότητα, τι σημασία έχουν οι άνθρωποι, και βέβαια ειρωνεύομαι. Έτσι. Ιρωνεύομαι, είναι τραγικό αυτό που σημαίνει στη Βραζιλία. Είναι τραγικό. Ε, αυτή τη στιγμή σκοτώνονται άνθρωποι για τα λεφτά. Κάποτε και έκαμε λεφτά για να σώσουμε ανθρώπου. Και αυτή τη στιγμή σκοτώνουμε ανθρώπου γιατί θέλουμε να κάνουμε μουντιαλ. Να δούμε δηλαδή 22 παίχτε σε καμία εικοσαριά παιχνίδια να κλωτσάνε ένα πέτσιο Δηλαδή δεν κλειτώσαμε εμεί του το 2004. Σοπαρά τσάκι τη γλιτώσαμε να μα πυροβολούν και εμά του δρόμου τότε. Εθν... Ε, Εμεί οδεχτήκαμε, μα άρεσε. Εάν... Είχαμε εθνικό συνέστημα στην Ελλάδα. Εάν γινόντουσαν δε... τώρα, τώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνε <στονίτυξαν> εδώ πέρα, δεν θα τη γλιτώναμε. Ναι, δεν θα τη γλιτώναμε νομίζω. Αλλά δεν θα γίνονταν τώρα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνε ήταν η τελευταία αναλαμπή τη επικοινωνιακή καταιγίδα που ήθελε η Ελλάδα να εξυγχρονίζεται, να επανειδρύεται το κράτο, η αλλαγή, η κάθαρση και όλη η μεταπολιτευτική ιστορία τη Δημοκρατία. Είχαν την τελευταία επικοινωνιακή του αναλαμπή με του ε, Ολυμπιακού Αγώνε. Με την τριπλέτα, μάλλον εκείνη τη χρονιά που ήταν το όφελο εκεί Παπαρίζου από την Eurovision. Χθε ε, το ζητάγαμε, ναι, σκόσαμε τον Eurovision. Μπάσκετ, δευταί, παραλίγο δευτεί, λίγο, σήμες, ναι. να βγούμε. Και, ε, ναι, παραλίγο <σχει> να βγούμε παγκόσμιοι πρωταθλητέ στο μπάσκετ και τελικά καταλήξαμε με του Ολυμπιακού, με την διοργάνωση των Ολυμπιακών. Φάνηκε όμω ήδη από του Ολυμπιακού, τι μα θυμάζαν την επόμενη μέρα. Θυμάστε πώ κυνηγάγαν τον Κεντέρικ. Τον Κεντ Ήρθανα στη χώρα μα. Σε επόμενο ακριβώ. Ήρθαν με στη χώρα μα. Οι, οι διεθνεί ταβατζή και πουλάχιστον ταβατζιλίκη του αθλητέ μα. Όσαν οι δικοί του αθλητέ να είναι αν το πάρει. Για τώρα μιλάμε μεταξύ μαυροι. Αυτά μας. τα καλά γίνανε είναι στου προηγούμενε ολπέκου αγώνε Ναι. Που ξαφνικά όλοι οι Έλληνε συμμετέχονται, αθλητέ ήταν ψωμολισάνε υπόλοιπε και τον παρεσμένοι και όλοι ξένε ξαφνικά ήταν. Και βγήκε ναι. ναι. η χρυσή ολυμπιονίκη η Αθανασία του Μελάκου τη Μμήτρη, η οποία εγκατέλησε τον αθλητισμό μετά από αυτό το υποτισμένο σκάναλο τοπ. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αθλητισμό και κρύθηκε αυτό πριν από λίγου μήνε από το αρμόδιο δικαστήριο, γιατί όντω δεν είχε κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Μπήκαν οι μταβατζίδε και μα διαλύανε με μια επίδειξη δύναμη ήδη τον αθλητισμό μα. Και εμεί αντί να στηρίξουμε τότε, να πούμε: Όχι, κύριοι, φτάνει ω εδώ. Έχετε φέρει του αγώνε στη χώρα που του γέννησαν, και εδώ θα συμπεριφερθείτε με αξιοπρέπεια και σεβασμό απέναντι στην ιστορία μα. Αντί να, πούμε, να προασπίσουμε κάποια πράγματα. Βγήκαμε στην κόντρα και μπήκαμε στα κανάλια και κάναμε περί σπούδα στι συζητήσει περί του αν έχουν το παριστεί ή όχι οι αθλητέ μα. Τον Μπεν Τζόνσον που έτρεχε τη δεκαετία του 80, τα 100 μέτρα κάτω από 9-80, τον ξεχάσαμε. Και ξαφνικά ήμασταν εμεί ο αποδιοπομπέο τράγο του παγκόσμιου αθλητισμού. Και τι παγκόσμιε κοινέ γνώμε σε όλα τα επίπεδα. Συγγνώμη, στα παιδιά του ψυχολογικού πολέμου, γιατί βλέπετε ότι κάθε φορά όταν πρόκειται να πολεμήσουν κάποιον, τον απαξιώνουμε πρώτα. Άρα λοιπόν έπρεπε να απαξιωθούν οι Έλληνε: Ότι δεν έχουν τη δυνατότητα, ότι είναι ψωμολυσάριε. Ότι είναι τριμπέλιδε, ότι είναι αντιπαραγωγικοί. Ότι, ότι είναι αντιπαραγωγική, ότι κάνανε μεγάλη ζωή, δεν ξέρω γω τι και όλα αυτά. Και, βλέπεις, και το πάνε και σε κλάδους αυτό το, το κάνουν. Ας πούμε. Τώρα βγαίνουν και λένε ας πούμε, ότι η Ελλάδα έχει το χειρότερο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα δει πούμε σε διάφορα site κυκλοφορεί. Δεν είναι δωρητή. Όχι, το λένε Μέχρι να το διαλύσουν, α πούμε. Και το σώσαμε τώρα που αναγνωρίσαμε τα κολέγια, έτσι. Δηλαδή τώρα προφανώ σώθηκε το χειρότερο σωδικό defense του Σαμαράβατος το μόνο σεβου. Σωστά, αλλά το θειρότερο επιδευστικό σύστημα προφανώς πήραμε εκείνη, κάναμε να χρησιμοποιήσω έτσι πολλή site phrases τώρα, έτσι πολύ καθιστοδικές. Ε, πήραμε τις διαρθρωτικές εκείne κάναμε τις διαρθρωτικές εκείνες αλαγές ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να ναvarthetaμιστή. Για την δηλαδή άντως 30.000 επιπλέον τεχιούχους. Γιατί δημιουργήσαμε μεγαλύτερο μεγαλίτερο στην αγορά dora Άρα μεγαλύτερη ανεργία Άρα, ήδη συμπιέσαμε το βράδυ που ψηφίστηκε η συγκεκριμένη διάταξη τι αποδοχέ κάθε ανθρώπου κάτω από αυτό που έχει σήμερα. Αυτό παρουσιάζεται ω βελτίωση. Αυτό, αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Ο ραγιαρδισμό στο μεγαλείο του. Όπω είπε και ο κύριο Νικολόπηλο, με τον οποίο μα χωρίζει άδεισο ιδεολογική, ο πρώην υφυπουργός τη κυβέρνηση Σαμαρά, στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Αυτή είναι η ελληνική πολιτική ηγεσία σήμερα. Στα τέσσερα. Αυτό γιατί ο κόσμο μπορεί να μην το ξέρει τι είναι. Το είπε ο Νικολόπουλο ότι του είπε ο Σαμαρά, τον το ρώτησε τι να κάνω και του λέει στα τέσσερα. Ναι, έτσι. αυτό είναι, είναι δημόσια τοποθέτηση του κ. Νικολόπουλου. Και είναι και ψευστή από κανένα. Και, το είπε στην, στην τηλεόραση του Σταρ, ε, όπου τον ε, ρωτούσε ο Νικολόπουλο τι πρέπει να κάνω εγώ αύριο, λέει στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Θα σου δείξει ο τέτοιο λέει. Ο Σαμαρά ότι θα σου δείξει ο, ο Γιάννη. Mm. Και λέει: Ποιο είναι ο Γιάννη, και το απαντάει ο Σαμαρά, ο Φρούτση. Και τι πρέπει να κάνω του λίγο στη διαπραγμάτευση, στα τέσσερα. Το απαντάει. Και δεν έχει ζητηθεί ακόμα να ανοίξει το τηλεφωνικό στο... ο τηλεφωνικό λογαριασμό του Σαμαρά και του Νικολόπουλου να δουν αν όντω υπόθηκε αυτή η συνομιλία. Μα δεν το διέψευσε ποτέ η, η προεδρία της κυβέρνηση. Mm. Είδατε εσείς κάποια διάψευση που μου διέφυγε εμένα, δεν ναι. το διέψευσε ποτέ. Στα τέσσερα. Αυτή είναι η νοοτροπία. Και αυτό είναι και το διακύβημα των ευρωεκλογών, αλλά. Εγώ απεχθάνομαι τι εκλογέ ω όριο ή όρο νίκη ή μάχη. Η μάχη δίνεται καθημερινά στον δρόμο, στον αγώνα, στη δουλειά, στον χώρο εργασία, στο σχολείο, παντού. Η μάχη είναι κάτι το οποίο θα το δίνουμε για όλη μα τη ζωή. Αν θέλουμε να αναπνεύσουμε έστω ε, λίγα γραμμάρια ελεύθερου αέρα, είναι κάτι που δεν σταματάει. Απλά οι εκλογέ σηματοδοτούν ότι αλλάξαμε. Επειδή είπε αυτό για τι εκλογέ, πρέπει να πούμε για να ακουστεί από μα ακούνε. Ότι όταν ε, σου είπαμε να έρθει στο ραδιόφωνο, το είπε αμέσω. Δηλαδή, λε, θέλω να έρθω να σα δω, γιατί γνωριζόμαστε. Είναι Από τα τσε... κινήματα και αυτό μου κάνει τη δράση μας. Ε. Έχουμε κάνει μια δράση εδώ στα Αγγλικά Νερά. Έχουμε βγει, έχουμε ενημερώσει τον κόσμο για τι τραπεζικέ αυθαιρεσίε. Δεν θέλω να έρθω στο ΕΠΑΜ, μου, μου είπε. Για μόνο. να μην σα στιγματίσω και μάλιστα. Μα δεν, δεν είμαι εδώ σαν μέλο του ΕΠΑΜ, ούτε σαν υποψήφιο του ΕΠΑΜ. Είμαι σαν ένα άνθρωπο που κάνουμε μια κουβέντα. Και το πρώτο πράγμα που σα είπα, είδατε είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τα κόμματα. Αν πληρωθεί η απέτησή μας, τότε το ΕΠΑΜ θα πρέπει να περάσει στην ιστορία. Και όλα τα κόμματα μαζί με το ΕΠΑΜ πρέπει να περάσουν στην ιστορία. Γιατί τότε την εξουσία θα την ασκεί ο φορέας της, ο λαό. Δεν χρειαζόμαστε κόμματα. Δεν χρειάζεστε ούτε εμένα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο ένα τον άλλον το χρειαζόμαστε γενικά. Εμεί εσένα, εσύ το εμάς. Το <χαι> Δεν είμαι μεταπράτη, δεν μπορώ να, να, να αντιπροσωπεύσω το αθέλο σου. Το αθέλο σου μπορεί να μου τα εκφράζει εσύ, είσαι συγκροτημένη προσωπικότητα, πολιτικό και μπορώ με τη σύγχρονη τεχνολογία ανά πάσα στιγμή να σε ρωτάω τι ακριβώ θέλει για τη ζωή σου. Γιατί κακά τα ψέματα. Επιλέγει για τη ζωή σου. Και ευτυχώ υπάρχουν τα τελευταία 3-4 χρόνια στην Ελλάδα που καταστρέφεται τέτοια προσπάθειε, τέτοια κινήματα, τέτοιες που αγωνίζονται για αυτό το πράγμα. Για να μην μεταπράττουν όπω είπε στη Λαϊκή Βούλη σε κάποιον. δημοκρατία. Ζητήστε δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή λέμε για ευρωεκλογέ. Και στην πραγματικότητα δεν έχει βρεθεί ένα άνθρωπο να του πει ότι η ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μάτσο γραφειοκράτε που δεν εκλέχθηκαν από πουθενά. Και ότι στην Ευρωβουλή. Ή δεν και... παίρνει αποφάσει η Ευρωβουλή και και μόνο τελικά. Παίρνει ο Συντηρητικός... Επίτροπε. Είναι... Μήκε μόνο συντηρητικό ο, ο Φάραντ και το είπε αυτό. Ποιο σα έχει εκλέξει εσά, λέει. Είναι Συμβουλευτικό όργανο το Ευρωκοινοβούλιο. Mm και μόνο σε συνεργασία με την Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κάποιους κανονισμούς. Αυτό μπορεί να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι ο πιο σκιώδης μηχανισμός ανάδειξης πολιτικών προσωπικότητων. Εάν δεν το ξέρετε, ο κύριο Ρομπάη, που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωση, δεν ήταν εκλεγμένος ούτε στη χώρα, χώρα να στη βάλα, βάλα. από την οποία προέρχεται. Ξαγνικά μα φίφθηκε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροπεί 350 εκατομμύρια ανθρώπων από που κιόσ. Και γιατί να το ανοιχτό. Δηλαδή είμαστε 350 εκατομμύρια πρόβατα και μας κάνουν καλά μια δράκα ανθρώπων 20-350 χιλίου, όχι ρε παιδιά. Εδώ όπως είπα, πριν το ευρωενοβούλο πήρε απόφαση ότι εδώ στην Ελλάδα η Τροί έχει αποτύχει, αποτύχει καταστρέψει σκοτώνον κόσμο και αυτή η απόφαση δεν έχει κάποια ισχύει. Είναι ψήφισμο. Είναι δηλαδή... ψήφισμο. Το Ευρωκοινοβούλιο βγήκε και καταδίκασε τις πρακτικές τη Τρόικας και τις στοχεύσεις τη, στις 13 Μαρτίου του 2014 και είναι μόνο ψήφισμα. Δεν έχει καμία αποφασιστική αρμοδιότητα να επιβάλει την καταδίκη. Μιλάμε δηλαδή για το πιο σκιώδες, το πιο μεσεωνικό σύστημα παραγωγής και επιβολής πολιτικής από τότε που εφευρέθηκε ενδεχομένως η έννοια της ΕΕ, δηλαδή μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν την είχαμε φανταστεί έτσι στην Ευρώπη, ξέρετε. Την είχαμε φανταστεί σαν ένα χώρο ελευθερία. Κάποιοι δεν την είχαν φανταστεί, κάποιοι άλλοι την είχαν φανταστεί, μια χαρά φαντάζομαι. Ποιο την είχε φανταστεί σαν χώρο ελευθερία, εμεί. Οι πολίτε. Οι ναι, είχαμε την ίδια. <sh> διότι αυτοί έχουν σχέδια. Είχ ε, ε, έχουμε στο πλατεία Radio, αριστερά κάπου εκεί πέρα, λέει Οι ναζιστικές ρίζες των εταίρων μα. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα βιβλίο που μπορείτε online να το διαβάσετε. όπου λέει ότι από το 42. Με βάση, α ε, το βιβλίο ενό συμβούλου του Χίτλερ, σχεδίαζαν αυτή την Ευρώπη που βλέπουμε σήμερα κάτω από γερμανική ηγεμονία, κάτω από ένα κοινό νόμισμα, τη γερμανική ηγεμονία. Αυτό το πράγμα. Ναι. Για, να, για να μην πάω πιο παλιά και να πω ότι ήταν σχέδιο και των Αμερικανών αυτό. Ένα ε, φίλο ο Αλέξο Ξιβαράτη χαρακτηρίζει ω Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία. Mm. Και συντάσσουμε απόλυτα. Πρόκειται δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία. Μια πολιτική νομεγκλατούρα. Σε αγαστή συνεργασία με σκιώδη οικονομικά συμφέροντα, πανίσκεια οικονομικά συμφέροντα, αυτή τη στιγμή κάνουν κομμάτι 350 εκατομμύρια ψυχέ. Και του λένε πόσα θα πληρώνονται αύριο, πόσα δικαιώματα θα χάσουν, αν θα χάσουν τη σύνταξή του, αν θα μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακά του και κάνουν κομμάτι στι ζωέ μα. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. απαράδεκτο. Δεν νοείται ότι αυτό το πράγμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα σώσει. Για να δείτε πόσε φορέ έχουν διαψευστεί. Αλλά δεν ανοίγει αυτή η κουβέντα ποτέ. Δεν ξέρω αν θυμάστε όταν μπήκε η Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε ολόκληρο σοου στην Αθήνα ότι μπήκε η Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπήκε στην τελική ευθεία λύση στο Κυπριακό. Την κατάρτιά του Κυπριακού τη βιώνουμε σήμερα. Μιλάμε για διζωνικέ περιοχέ και με έναν πρόεδρο Μαριονέτα. Για έναν πρόεδρο Μαριονέτα και για μια παγίωση τη κατάσταση. Πού είναι εκείνοι που μα έδιναν τι παχυλέ υποσχέσει ότι λύνεται το Κυπριακό με την είσοδο τη Κύπρου στην ΕΕ. Το μόνο που λύθηκε, ξέρετε τι είναι, πήραν μία από τι πιο ισχυρέ οικονομίε του κόσμου, την Κυπριακή οικονομία, τη βάλαν σε μνημόνιο και οδηγήσαν του Κύπριου σε υποβάθμιση του επίπεδου ζωή του κατά 13%. Τι διαπομπεύσαν, κανονικά όπω και εμά. Την ονομάσανε οικονομία καζίνο. Ναι. Yeah. Η οικονομία καζίνο τη Κύπρου ήταν μία από τι ισχυρότερε οικονομίε του κόσμου. Αφού τη στερέψανε όμω από μετρητό, τώρα είναι η οικονομία καζίνο. Έπρεπε να την αναδιαρθρώσουμε κι αυτήν. Και τελικά, ερωτώ, το μόνο σωστό οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη είναι το γερμανικό. Ναι, γιατί με είναι... βάση τη γερμανική θεωρία ή όλοι οι όλοι άλλοι είναι αποστολένα το λένε. Pics. Παιδιά δεν είναι το γερμανικό μοντέλο αυτό. Είναι το οικονομικό μοντέλο των ολιγαρχών του πλανήτη και στην Αμερική τα ίδια. Τραπεζα ένα ζευθυκόρτη. Η Λατινική Αμερική πήγαν και εφαρμόσαν αυτά τα πράγματα κλπ. Που λέει τώρα ο Μάριο για την Κύπρο, εγώ θυμάμαι, α πούμε, την Κυπριακή λίρα πριν να μπει στο ευρώ ότι ήταν ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα. Τι λέμε τώρα, Τι δραχμέ, ήταν νόμισμα των Βαλκανίων. Ισχυρό νόμισμα των Βαλκανίων. Για περαιτέρω. Ναι, πανίσχυε. Έχω πάει στην Τουρκία επί δραχμέ και σα πληροφορώ ότι με δραχμέ μπορούσα να αγοράσω τα πάντα στην Τουρκία. Τα πάντα. Ήταν πλήρω αποδεκτό νόμισμα. Έχω πάει με δραχμέ στη Βουλγαρία και μπορούσα να αγοράσω τα πάντα. Είχα την ευτυχία, δηλαδή, όταν ήμουν μικρό, ενώ υπήρχε δραχμή. Όχι γιατί ε, ε, ε, η δραχμή μέχρι το 2002 ε, υπήρχε, έτσι, μην ξεχνάμε και την ιστορία mm -hmm. μας. Έχω πάει Γιγκοσλαβία, Βουλγαρία, ε, Αυστρία, έχω πάει παντού με δραχμές μπορούσαμε να αγοράσουμε τα πάντα. Αυτό το ότι δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε τίποτα, πρόκειψε τώρα τα δύο τελευταία χρόνια ότι ξαφνικά η δραχμή είναι, ένα αποδιοπο... είναι ο αποδιοποπέος τράγος. Σημειωτώνει ότι όσες φορές, όσες φορές, και αν βλέπω, ασχολήσαμε με το τσάτ. Κιτάω τα τσάτ, για αυτά να δω. Μίλα στου ανθρώπου, μιλά. Θέλουμε επικοινωνία, θέλουμε δημοκρατία. Δημοκρατία είναι, σα το είπα και πριν, η τέχνη του να ακούμε. Όχι η τέχνη του να μιλάμε εμεί. Φτάσαμε τώρα να μιλάμε ότι με τη δραχμή δεν θα έχουμε πετρέλαιο. Συγγνώμη, το 2001 δεν κινούσαμε τα αυτοκίνητά μα. Όχι. Μάλλον όχι. Μάλλον τα σπρώχναμε. Είχαμε μεγάλη δουλειά. Για αλήθεια είναι ότι τώρα δεν τα κινούσαμε τα αυτοκίνητά μα. Τρώγαμε ακρίδε, άγριο μέλι και τέτοια. Πήγαμε με τα πόδια φυσικά. Θυμάμαι, είχαμε και ένα γαϊδουράκι, το καβαλάκαμε, αυτά με τη δράση. Μάλλον το αντίθετο, τώρα σπρώχνουμε τα μάξια. Τώρα σπρώχνουμε. Τότε τα <laughs> κινούσαμε. Και τώρα είναι το ακόμα χειρότερο που εκβιάζει τον άνθρωπο τη τρίτη ηλικία. Εκεί που ξέρει ότι δεν μπορεί να βγει έξω να δουλέψει, να κάνει έξω ένα πράγμα. Και γυρίζει και του λέει δεν θα έχει φάρμακα. Γιατί τώρα έχει φάρμακα, αφού δεν έχει λεφτά να πληρώσει τη συμμετοχή που είναι στο 50-60%. Γιατί η πραγματική συμμετοχή έτσι όπω τα έφερε ο Άδενη είναι στο 50-60%. Και αν βάλω και το 1 ευρώ εκτέλεση ένα συνταγή. Που πληρώνει στο φαρμακοπείο χαρατσάκι και τα 10 ευρώ που θέλει για να γράψει τη συνταγή ο ίδιο γιατρό. Και τη συμμετοχή του ασφαλισμένου, ξέρετε, είδα τι μια φοβερή συνταγή. Υπάρχουν κάποια φαρμάκα τα οποία δεν μπορεί να τα πάρει ο, ο πολίτη χωρί να τα συνταγογραφήσει γιατρό. Ο, ο Άβερο, κατευθείαν. Είδα λοιπόν μια συνταγή στην οποία ήταν συνταγογραφημένο ένα λεξοτανίλ. Το λεξοτανίλ έχει αυτή τη στιγμή αγοραία τιμή 1,78 αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, ο άνθρωπο αυτό για να πάρει ένα λεξοντανήλ που έπρεπε να του το συνταγογραφήσει γιατρό οπωσδήποτε πλήρωσε 10 ευρώ τον ιδιότητα γιατρό να του το γράψει. 1 ευρώ για την εκτέλεση τη συνταγή συν την ασφαλιστική διαφορά. Περίπου 12 ευρώ. Για να πάρει ένα φάρμακο που κάνει 1,78. Αυτό είναι κατάργηση των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι η απαξίωση των ασφαλιστικών ταμείων. Γιατί θα αναγκάσει τον άλλο να πει: Τι λε, ρε φίλε, θα πάω να το γράψω. Δεν πειράζει. Θα βρω έναν τρόπο να το αγοράσω. Μα κάνει παράνομου το ίδιο το ελληνικό κράτο. Μα αναγκάζει να απαξιώνουμε θεσμού οι οποίοι κατακτήθηκαν με αίμα και αγώνε. Δωρά είναι υγεία. Η, η ασφάλιση, η κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα στη σύνταξη, το δικαίωμα στο εφάπαξ. Το εργασιακά. Η επικουρική σύνταξη που δεν πληρώνει το ελληνικό δημόσιο τίποτα. Κόβει λέει τώρα οι επικουρικέ Γιατί ρε, αδράρφε τι επικουρικέ. Τι πλήρωσε ποτέ εσύ, σαν ελληνικό κράτο. Αφού ο εργαζόμενο και ο εργοδότη την πληρώνουν. Για χέρι παντού. Βάζει χέρι και επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά και το ξέρει, θα βάλει χέρι και στα σπίτια μα. Θα βάλει χέρι μετά σε όλα τα πάγια τα οποία έχουμε. Μέχρι που στο τέλο έρχεται να βάλει χέρι και στη ζωή μα. Στον τρόπο που θα δουλεύουμε, στον τρόπο που θα διαχειριζόμαστε την εργασιακή μας αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη υπόστασή μα, στον τρόπο που θα διαχειριζόμαστε τα πάντα. Δεν έχει σταματημό. Η σκάλα είναι μόνο καθοδική. Ή παίρνουμε την απόφαση και σταματάμε τα βήματα εδώ και σταματάμε να φοβόμαστε και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε τη σκάλα πάλι με κόπο και αγώνα, γιατί μη γυλιόμαστε, ότι χάσαμε εύκολα μέσα σε ένα βράδυ, θα το κερδίσουμε με δεκαετίες αγώνα. Δεν θα το κερδίσουμε εύκολα, θα το κερδίσουμε με αίμα. Θα δοθούν μεγάλες μάχες για να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε εκ νέου έναν βασικό μισθό, ο οποίος δεν θα είναι μισθο πείνας ή αν το θέλετε να το πω μισθό κίνα. Γιατί λέει πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Με, όλη την, με όλο το σεβασμό που έχω στο μέσο που μου προσφέρετε, να αντιβράσω την ανταγωνιστικότητα. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Με ενδιαφέρει η ευημερία των ανθρώπων και όχι η ευημερία των τραπεζών. Ιδίω εμένα που πολεμάω τι τράπεζε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί τη Δευτέρα μέχρι το βράδυ τη Παρασκευή. Με του πληστηριασμού τι γίνεται. Επειδή το ανέφερε σαν θέμα και είναι ουσιαστικά η δικότητά σου. Κυνηγά τι τράπεζε αυτό που λέω είναι το θέμα των πληστηριασμών. Π Στου πληστηριασμού, όταν έχουμε τραπεζική απέτηση, με συγχωρείτε γιατί καπνίζω και παράλληλα, αλλά μόνο εδώ επιτρέπεται το κάπνισμα, γι' αυτό λέω ότι είναι ελεύθερο μέσο έκφραση αυτό. Ε, στους, όταν η τραπεζική απέτηση καταστεί τελεσίδικη μέσω μια διτεγή πληρωμής τότε η τράπεζα την εκτελεί. Δηλαδή, πάει σε κατάσχεση και ορίζει η ημερομηνία πληστηριασμού. Αυτό είναι μία μέθοδο με την οποία ο ελληνικό λαό θα αποστερηθεί την περιουσία του αποπληρώνοντα τη διπλούν την ίδια οφειλή. Γιατί, γιατί την οφειλή των τραπεζών τη φορτώσαμε ήδη στον κρατικό προπολογισμό. Τη χρεωθήκαμε ω χρέο. Πήραμε τα δάνειά μα και αναθυματοδοτήσαμε τι τράπεζε. Και οι μένα είναι τράπεζε. Άρα οι τράπεζε ήδη έχουν καλυφθεί για, για το σύνολο των δανείων που χορήγησαν στους Έλληνες πολίτε. Την ίδια ώρα λοιπόν που ερχόμαστε στον Έλληνα με αυξημένη φορολογία και του λέμε ότι άκουσε να δει εφόσον εγώ σου έσωσα τι τράπεζέ σου. λε το ζήτησε ο κόσμο αυτό έτσι να διασωθούν οι τράπεζέ του. Εφόσον εγώ σου έσωσα τι τράπεζέ σου, εσύ θα μου πληρώσει φόρο. Αυτό λέει το ελληνικό δημόσιο. Την ίδια στιγμή έρχεται μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητα που, που έχει όλε τι τράπεζε, δηλαδή πάλι το ελληνικό δημόσιο κατέχει τι τράπεζε αυτή, αυτή τη στιγμή. Έρχεται και ζητάει και το δάνειο. Άρα την ίδια απέτηση ο Ελληνικό πολίτη την πληρώνει ει διπλούν. Την πληρώνει και υπό μορφή φόρου στο ελληνικό δημόσιο και η μορφή αποπληρωμή του δανείου στην τράπεζα. Έχει διπλασιαστεί η οφυλή μα. Κατά κεφαλή. Δηλαδή, ένα δάνειο των 30.000 ευρώ θα το πληρώσει 30.000 ευρώ στην τράπεζα και 30.000 ευρώ σε φόρους. Και αυτό το πράγμα είναι το σώσιμο. Μα σώσα. Εάν το να πληρώσω ένα χρέο επί δύο σημαίνει ότι μεσόζουν. εάν το να μειώνεται ο μισθό μου κατά 50 ή 60 σημαίνει ότι με σώζουν ή χάνω τα φάρμακά μου την ασφάλισή μου. Τη σύνταξή μου, την περίθαλψή μου σημαίνει ότι με σώζουν, ε τότε δεν θα έπαιρνε Αφήστε με να καταστραφώ. Είναι δικαίωμά το μου σπίτι. στο κάτω-κάτω να καταστραφώ. Mm. Τούτη χώρα mm. έχει καταστραφεί πάρα πολλέ φορέ. Αλλά πάντα την επόμενη μέρα πήγαινε ένα χιλιοστό μπροστά από την προηγούμενη. Πάντα έχτισε. Καταστράφηκε, γκρεμίστηκε ολο καιρό, γνώρισε Χούντα, γνώρισε Ναζιστές, γνώρισε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Πάλι δηλαδή Ναζιστέ. Mm. Γιατί τον προκάλεσαν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ή Γερμανοί. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και χτιζόταν πάλι, Είχε, του, ε, έχει τον πιο εργατικό λαό, έχει τον πιο φιλότιμο, τον πιο υπερήφανο λαό, ο Έλληνα δεν βγαίνει έξω να πει χρωστάω, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να, να κάνει έναν συνάνθρωπό να παραδεχτεί ότι χρωστάω, έλατε στο γραφείο μία μέρα, Ελά στο γραφείο όμως στο δημιουργικό μου γραφείο να δείτε, μπαίνει ο κόσμο μέσα και κλείνει τις πόρτες γιατί δεν θέλει να χρωστάει, ο Έλληνας πληρώνει, πληρώνει του σκα και επειδή έχουν καταλάβει ότι ο Έλληνα πληρώνει για λόγου τιμή, αξιοπρέπεια λόγους, λόγους, λόγους υπεριθμόν, του πίνουν το αίμα. Και θα χάσει και το σπίτι του τώρα. Γιατί θέλει να πληρώσει. Χωρί να ερευνά τι πληρώνει. Αυτό είναι το μεγάλο λάθο. Αν βγούμε σε μια ταβέρνα και φάμε οι τέσσερι μα εδώ, και η Ιωάννα που κάθεται στον καναβέ πίσω, Αν φάμε <σχ> λοιπόν οι πέντε μα, τότε θα του δώσουμε λογαριασμό. Ρε παιδί, μα τι θέλετε να πληρώσουμε, τι παραγγείλαμε, τι φάγαμε. Ε, στο δημόσιο χρέο είναι η μόνη περίπτωση που δεν ζητάμε λογαριασμό. Να δούμε από πού χρωστάμε, ρε παιδιά, και πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Δεν ζητάμε λογαριασμό. Σκέφτομαι το κεφάλι και πληρώνουμε. Και αν υπάρχουν λεφτά. Διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, έτσι. Λογιστικέ εγγραφέ είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Τα μόνα χρήματα που υπάρχουν είναι αυτά που πληρώνει ο κόσμο. Τα οποία πλέον οι μεγάλε εταιρείε πληρώνουν μέσω τραπέζη. Ο άλλο δεν παίρνει χρήματα στα χέρια του. Και από την τράπεζα μετά θα πηγαίνει ξεργό, η αφορία να παίρνει, πιθανό να πηγαίνει και η τράπεζα να παίρνει η ίδια κτλ. Και, και κάπω έτσι. Τα υπόθεση. Αυτό που λε, Ιωάννη, είναι το 123 τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Είναι η μέθοδο των κλασματικών αποθεμάτων. Δηλαδή, δώσαμε το δικαίωμα στι εμπορικέ τράπεζε, στι τρα... τράπεζε τη Λιανική Τραπεζική, δηλαδή αυτέ που έχουμε στου δρόμου. Που κερδίζουν. Πάμε για να κερδίζουν. Δώσαμε το δικαίωμα να κόβουν χρήμα. Αλλά τι χρήμα, Όχι πραγματικό, δεν κόμουν χαρτονόμισμα. Κάνουν μια λογιστική εγγραφή, την οποία σου χορηγούν ω δάνειο και μετά, όταν εσύ αρχίζει να αποπληρώνει, αυτή τη λογιστική εγγραφή τη διαγράφουν. Με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται πληθωρισμό. Αυτό είναι το 123 τη συνθήκη Λισαβόνα. Το χρήμα δηλαδή πλέον είναι μια εντελώ πλασματική έννοια. Υπάρχει μόνο προκειμένου να συσσωρεύονται κέρδη στα χέρια λίγων. Το χρήμα σήμερα, έτσι όπω κυκλοφορεί, δεν αντιπροσωπεύει καμία συγκεκριμένη αξία. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή βγάλω ό,τι λεφτά έχω στην τσέπη και σα τα δώσω, ε, δεν σημαίνει κάτι ότι μπορείτε να πάτε κάπου και να αντιπροσωπεύετε αυτό μια συγκεκριμένη αξία. Είδε πριν μου είπε ότι αν πάω στην τράπεζα τη Ελλάδα θα πρέπει να μου δώσετε αντίστοιχο σε χρυσό ή σε κάτι άλλο πολύτιμο. Επάρκει και πήγαινε στην τράπεζα τη Ελλάδα, σου δίνω όλα μου τα λεφτά, 50 ευρώ που είχα πάνω μου. Πήγαινε στην τράπεζα τη Ελλάδα και ζητά χρυσό. Του ε, πει δεν αντίστοιχε σε χρυσό. Δεν αντίστοιχε ε. σε τίποτα. Είναι μια λογιστική εγγραφή. Αυτό είναι που ανα, ανα, έχει αναγκάγει ο σύγχρονο κόσμο μα. Στο κέντρο του, γύρω από το οποίο περιστρέφεται, ένα μία φαινάκι, μία απάτη. Δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι μία απάτη. Η όλη έννοια του χρήματο είναι, καλό ή κακό, αν θέλει την άποψή μου, αλλά καλό ή κακό θα πω, είναι η διαπαιδαγώγηση του καπιταλισμού. Μα έμαθε ότι το χρήμα έχει αξία. Και το δεχόμαστε γιατί έτσι μα το παρέδωσαν. Ενώ στην πραγματικότητα το χρήμα δεν έχει καμία αξία. Αυτή, αυτή τη στιγμή το χρήμα έχει αξία γιατί του, την αποδίδουν οι εργαζόμενοι. Του την αποδίδουν οι άνθρωποι. Του την αποδίδουν οι συμπεριφορέ μα. Αν αύριο αποφασίζαμε να πούμε ότι τα λεφτά για μας δεν έχουν καμία αξία, ότι λειτουργούμε μέσα σε, στο πλαίσιο μια τράπεζα ελεύθερου χρόνου ή ότι λειτουργούμε με εναλλακτικό νόμισμα, μια εναλλακτική οικονομία, όπω είναι το πείραμα του Βέρκελ που έγινε στην Αυστρία τη δεκαετία του 30, τότε σε αυτή την περίπτωση το ευρώ δεν θα έχει καμία αξία αύριο το πρωί. Καμία αξία. Θα είχε μηδενιστεί αξία του, θα ήταν άχρηστο χαρτονόμισμα γιατί δεν κάνει ούτε για ανακύκλωση. Ξέρετε, δεν αποτελείται από χαρτί, mm. αποτελείται κατά 70% από βαμβάκι. Άρα δεν χρειάζεσαι τίποτα λοιπόν. Και θα πηδάγαν την άλλη μέρα Τον μπαλκόνια, αν μεγνώταν αυτό που λε. Δηλαδή η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, η Πόστο Λίπο, ο Ρομπάι, η Πρέα, θα πηδάγαν τα μπαλκόνια. Αυτή είναι η τελευταία τρύπα του Ζουρνάμπα. θα πηδάγαν και αυτοί τα μπαλκόνια. Για πάμε για τράπεζε, θυμήθηκα το εξή, α πούμε. Την Τράπεζα τη Ελλάδο την έστεισε ο Ροκφέλερ εδώ πέρα, με ποσοστό 50 αρχικά. Λοιπόν, του δίνουν δηλαδή στο Ροκφέλερ το δικαίωμα να τυπώνει νόμισμα και. Να πούμε το εξή: Ότι ενώ είναι η Τράπεζα τη Ελλάδο είναι ιδιωτική, όλε οι τράπεζε είναι δικτυωμένε με την Τράπεζα τη Ελλάδος. Και, δηλαδή, και πρέπει να υπογράφει και ναι. στα μνημόνια και σε όλε τι τράπεζε τη Λοιπόν, η Τράπεζα λοιπόν τη Ελλάδο έχει τι πληροφορίε για όλε τι τράπεζε. Δεν γίνεται καμία κίνηση χωρί να καταγραφεί η τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Σωστά? Ναι, σωστά. Λοιπόν, αυτή η Τράπεζα λοιπόν η ιδιωτική που έχει τις πληροφορίε από όλε τι τράπεζε είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Δηλαδή και μόνο αυτό να σκεφτεί τρελαίνεσαι. Δηλαδή δεν είμαι αντογωνίστρια τράπεζα. Και έχω την πληροφορία από όλε τι τράπεζε. Τι κάνουν όλε οι άλλε τράπεζε. Και είμαι στο χρηματιστήριο. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Μιλάμε για το παράλογο, έτσι. Ναι, ζούμε τη Βαβέλ. Ε, ε, αυτή τη στιγμή ζούμε τη Βαβέλ. Η Βαβέλ γκρεμίστηκε. Η βιβλική Βαβέλ γκρεμίστηκε. Εμεί είμαστε μέσα στη Βαβέλ τη στιγμή που γκρεμίζεται και φοβόμαστε μήπω γκρεμιστεί. Αυτό είναι το παράλληλο, αν το θες διαφορετικά, δηλαδή είμαστε μέσα στη βαβέλ, βλέπουμε ότι η βαβέλ γκρεμίζεται, ότι το ψέμα του χρέους, το ψέμα του χρήματος καθ' αυτής, ως έννοιας ανταλλακτικής ή ως ε, αντικειμένου το οποίο αποδίδει πραγματικές παραγωγικές δυνάμεις, ε, έχει χαθεί. Και είμαστε μέσα σε αυτό το οικοδόμημα το οποίο γκρεμίζεται, θέμελα, σύεται αυτή τη στιγμή θεμέλα και φοβάμαστε να μην γκρεμιστεί. Ε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη, θα τρεμιστεί όμως. Είναι δεδομένο, όπως καταραίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπερλουσκόνη δεν είναι που μου είπε προχτές ότι αν δεν αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε αν θα μείνουμε στο ευρώ. Δεν το είπε και κανένας αντιστασιακός, όπου τα λέμε, φαντάσου. Ναι, το ναι, είπε ναι. ο Επίσης, πραγώς, φαντάσου. Δεν το είπε κανένας του περιθωριού, όπως θεωρούν εμάς, ρε γιατί εμείς είμαστε του περιθωρίου, είμαστε ριζοσπάστες και τέτοιοι και φασίστες γιατί με την... ο Σαμαράς το είπε Είς, είναι τα δύο άκρα yeah. οι ναζί και αυτοί που δεν θέλουν το ευρώ δεν ξέρω αν τον άκουσες αν ε, μου επιτρέπεις εμένα να επαναπροσδιορίσω τα άκρα θα σου πω ότι δεν βλέπω καμία διαφορά ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλιά καθώς για μένα φασισμός είναι η πολιτική έκφραση του ακρεφνούς καπιταλισμού όταν αρχίσουμε να λειτουργούμε στη λογική του χρειάζομαι από τον πάνω να δουλέψει παραπάνω για να έχω μεγαλύτερα έσοδα και αντίστοιχα χρειάζομαι από τον πάνω να πληρώνεται λιγότερα λεφτά σαν μισθό για να έχω μεγαλύτερα έσοδα για να αποκτήσει βιωσιμότητα η επιχείρηση ή όλα αυτά τα περίεργα που ακούμε τότε σε τι διαφέρει ο ακρευνής καπιταλισμός από τον αζισμό τι διαφορετικό έκανε η εθνικοσοσιαλιστική κυβέρνηση της Γερμανίας από το 1936 έως το 1940 από αυτό που σημαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Ας μου απαντήσει κάποιος, είναι το τώρα. διαφορετικό. Που δουλεύανε οι Γερμανοί για ένα μεροκάματος στις φάμπρικες προσπαθώντας να δημιουργήσουν το υπόβαθρο της καταστροφή τους με το δεύτερο παγκόσμιο. Αυξάνοντας τα χρέη, αυξάνοντας τα τη δύναμη και την επιρροή του Krups. Για να ξέρουμε τι γινόταν στην ε, Γερμανία. Γιατί η Siemens δεν εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2000 που μα λένε οι επί τσου κάτου. Επικατοχή εμφανίστηκε σαν όργανο δομιστικών υπηρεσιών τη Γερμανία. Η Siemens είναι η εταιρεία που συνεργαζόταν μαζί τη ο αδερφό Χίτλερ. Είναι η εταιρεία που παρήγαγε τα όπλα και το τεχνολογικό του εξοπλισμό. Η Krupps είναι αυτή που παρήγαγε τα αρματά του. Η Krupps μέχρι σήμερα ζει τι και βασιλεύει. Τι ήταν ο Χίτλερ για αυτού. Η και η η εταιρεία γιατί είναι, έχουν συγχωνευτεί σε επιχειρήσει είναι στα ναυπηγεία, σκαραμαγκά, στο αλουμίνιο, πώς το λένε στα... εκεί πέρα, μω, όχι, στο αλουμίνιο. Τώρας, ε, εκεί που βγάζουν αυτά γιατί τη ΔΕΗ, τι, τι βγάζουμε, λιγνίτες, λιγνίτες ναι, ναι, ναι, στους λιγνίτες. Αυτές τις δουλειές που, όλες που, τις, τους είχε, τις έπαινε που αυτή οικογένει τα, οικογένει από που τα, τέλει, δικά τους, τα πάντα τα πάντα είναι δικά τους. Λοιπόν, Επομένω, από τη στιγμή που ο καπιταλισμό mm. αυτό που παρουσιάστηκε ω εθνικοσοσιαλισμός του Χίτλερ, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η στιγμή επιβολή ενό καπιταλιστικού μοντέλου. Σε τι διαφέρει λοιπόν το 36-40 τη Γερμανία με την Ελλάδα του σήμερα. Ειδικά σήμερα που έχουμε και φιλετικέ επιθέσει στην Ελλάδα από Μας. την αρχή τη κρίση. Όσο ότι οι Έλληνε ήταν το σύστημά του εκγενετή τεμπέλικου, εκγενετή διεφθαρμένου. Συνδέει εγγενετής... του εύκολου στόχου τώρα του αλλοδαπού οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν και καλά τα ελληνικά και δεν μπορούν να αμυνθούν. Οι άνθρωποι έχουν και το χρόνο ενδεχομένω για να αμυνθούν και δεν υπάρχουν και διαδικασίε. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ζούμε με ναζιστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή η εφαρμοζόμενη πολιτική από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Ελιά, π, π, δεν ξέρω πώ αλλιώ το λένε αυτό το μόρφωμα που έχει ο κ. Βενιζέλο εκεί, είναι ναζιστική. Γι' αυτό και λειτουργεί άλλωστε και αδίαστα στη λογική του διλήμματος. Δηλαδή, είδατε λέει, άμα η Ελιά πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, Ο Γρηγοράκος άκου Θα βρέχει φωτιά του ουρανού. Θα α... γίνουμε, λέει, Ουκρανία. Α... Γιατί, επειδή μείνει ο λαό. Επειδή ο λαό δεν ενέκρινε το κόμμα του κυρίου Βενιζέλου και του κάθε κυρίου Βενιζέλου που έχει φέρει την Ελλάδα στα Τάρταρα, θα γίνει Ουκρανία γιατί υπάρχει δημοκρατία. Εξηγήστε το μου γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω από πού και ω που ανεχόμαστε τέτοιου είδου εκβιασμού. Αυτό είναι ο ναζισμό. Και από την αρχή είχαν αρχίσει αυτή οι εκβιασμοί. Από το που μπήκαμε στο όλο αυτό το φάσμα. Είχαμε εκβιασμού από όλο του. Ναι, βέβαια, μα έχει το. Μνημόνιο ή Ναι, είχαμε το καραμαλίση τάγκ για να το πάρουμε από την αρχή, καραμαλήσει τάξη, μετά είχαμε το ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, ήρθε η αλλαγή, μετά ήρθε η κάθαρση ή καθαρση η αλλιω θα είχαμε τη συντήρηση και, την, και το, α, τους α, πρασινοφλουρούς, προσπαθούσα να θυμηθώ την α, ορολογία. Mm -hmm. Εκ των υστέρων ήρθε ο εξυγχρονισμός με το δίπολο της α, συντήρησης του ever γιατί τότε είχε να αντιμετωπίσει τον συγχωρεμένο τον ever, του Σιμήτης, μετά είχαμε το 2004 την επανίδρυση ή τα σκάνδαλα, και γενικά έχουμε μια ζωή, ένα δίλημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο ελληνικό λαό, χωρί ποτέ να βλέπει το προφανέ ότι το δίλημα αυτό είναι ψευδεπίγραφο. Άρα, ε, παιδιά, υποτίθεται ότι προοδεύει ο κόσμο, ότι έχουμε τεχνολογία. Θέλω να σα το πω ε, έτσι, με, πολύ σχηματικά, τι θα πει αυτό. Αν θέλαμε να λειτουργήσουμε τι τράπεζέ μα επί 24 ώρου βάσο, θα έπρεπε να έχουμε μέσα τρει βάρδια υπαλλήλων. Άρα θα είχαμε τρει φορέ περισσότερου εργαζόμενου. Άρα, θα είχαμε κάποιου ανθρώπου οι οποίοι θα μπορούσαν να δουλεύουν και να κερδίζουν το ψωμί του. Αντί να δουλεύουν οι τράπεζε επί 24 ώρου βάσεω, δημιουργήσαμε τα ATM, mm. τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών. Αυτά δεν δημιουργούν ένα υπερκέρδο για την τράπεζα. Αυτόματα δεν παράγουν υπερκέρδο γιατί είναι ένα μηχάνημα το οποίο δεν θέλει τίποτα άλλο παρά μόνο λίγο ρεύμα. Και, και δεν μηχάνημα... διαμαρτύρεται κιόλα το μηχάνημα. Και το οποίο το πληρώνουμε ακριβά. Και το και ρεύμα του ATM. Και το οποίο το πληρώνουμε με τι προμήθειε που μα κρατάει. Δηλαδή το ITM δεν δημιουργεί υπερκέρδο για τον καπιταλιστή, αυτό το υπερκέρδος γιατί κανένα κράτος δεν διεκδίκησε να το, απολάβει, να το απολαύσει ως ε, πηγή φόρου από, από τη φορολογία του και να το διανύνει ως κοινωνικό μέρισμα. Γιατί αναγκαστήκαμε να μπούμε σε μνημόνια και να μιλάμε σήμερα για ψευδεπίγραφα κοινωνικά μερίσματα την ίδια ώρα που διάβαζα εχθέ στην Banking News, να δεν κάνω λάθος, ότι η Εθνική Τράπεζα λέει μπήκε σε κερδοφορία. Την ίδια ώρα που 3 εκατομμύρια περίπου επαγγελματίε όλη τη χώρα βοκάνε να πληρώσουν τον ΑΕΗ, η Εθνική Τράπεζα μπήκε σε κερδοφορία. Μα γι' αυτό μπήκε σε κερδοφορία. Και πανηγυρίζει κυβέρνηση γιατί μπήκε μία επιχείρηση στην Ελλάδα σε κερδοφορία. Τα 3 εκατομμύρια των ανασφάλιστων και τα 2 εκατομμύρια των ανέργων δεν τα βλέπουμε. Αυτό είναι τραγικό ρε παιδιά. Δεν ξέρω εγώ έτσι το βλέπω. Ή επιμένω να βλέπω πολύ το δάσο και χάνω το δάχτυλο, ή βλέπω το δάχτυλο και χάνω το δάσο. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση στο πράγμα. Του. Δεν ξέρω ε, κατά πόσο μπορούν αυτέ οι απόψει να βρουν απήχηση στην ελληνική κοινωνία, γιατί είναι πολύ ριζοσπαστικό. Εσύ, α πούμε, πώ το βλέπει, γιατί δεν υπάρχει κινητοποίηση, α πούμε. Δηλαδή, το δόγμα του σοκ πέτυχε τόσο πολύ στην Ελλάδα. Δηλαδή, φάγαμε τόσε καρπαζιέ που φοβούνται να βγουν από το σπίτι του οι άνθρωποι. Γιατί βγαίνει η κυβέρνηση και το λέει. Λέει ότι άμα δεν μα θέλατε θα μα είχατε ρίξει. Θα διαμαρτυρόσασταν, θα πέφτανε. Όχι. Ο έχει κινητοποιηθεί. Τώρα θα ακούσετε μία άποψη η οποία είναι πάλι αναφερτική. Ο λαό είναι συνειδητοποιημένο και έχει ε, ανατρέψει στη συνείδησή του και στην καθημερινή του πρακτική όλα όσα συμβαίνει. Αλλά δεν υπάρχει τρόπο να σου παρουσιαστεί. Είναι σαν το κίνημα του 99% στην Αμερική. Το θυμάστε το κίνημα του 99% που έλεγε We are the 99%. Εσύ τα ξέρει τα Αμερικάνικα αυτά. Όχι, το συγκεκριμένο δεν το θυμάμαι. <laughs> ένα κίνημα στην Αμερική που απέκτησε κάποια στιγμή την προβολή των μέσων μαζική ενημέρωση. Το οποίο έλεγε ότι εμεί είμαστε το 99%. Και στρεφόμαστε κατά το 1%. Όσο το κίνημα αυτό το έπαιζαν τα μέσα μαζική ενημέρωση είχε κάνει πάρα πολύ ωραίε δράσει στην Αμερική. Είχε σε μυστική τοποθεσία είχε εστίσει το αρχηγείο του και οργάνουνε καθημερινά δράσεις σε όλη την, σε όλη την Αμερικανική επικράτεια. Και κάποια στιγμή δόθηκε η εντολή, ρε παιδί, κόφτε το. Και με το που κόπηκε το κίνημα, ο λαό έχασε την αναφορά του. Αυτό δεν έχει σήμερα ο λαό. Από καθεστωτικά μέσα δεν έχει αναφορέ. Και δεν ξέρετε τι να κάνει. Θέλει, θέλει να αντιδράσει, θέλει, είναι συνειδητοποιημένο. Θέλει να βγει στον δρόμο, θέλει να φωνάξει, θέλει να ανατρέψει ο λαό. Όσο σημαίνει, αλλά να πει πού, να απευθυνθεί, πού. Κατέβηκε και έφαγε ένα κεργόνα, έφαγε ξύλο και πέθανε και άνθρωποι κιόλα. Καλά από τα μάτια. Κοίτα πανώ, ιστορικά όσοι λειτουργήσαν ω Πρετοριανοί ήταν αυτοί που υπέστησαν τη μεγαλύτερη τιμωρία όταν άλλαξαν τα πράγματα. Ιστορικά δεν διασώθηκαν οι Πρετοριανοί ποτέ. Γιατί, οι υψηλοί μπορεί να διασώθηκαν πολλές φορέ. Γιατί, γιατί είχαν ισχύει οι το... Πρετοριανοί ποτέ. Να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια και αναφερθήκαμε στον ναζισμό. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ότι ο Πρετοριανό δεν διασώζεται είναι η δίκη τη Νιρεμβέργη. Για πρώτη φορά παγκοσμίω στο ποινικό δίκαιο γίνεται η εφεύρεση του ότι μπορεί εσύ να πήρε εντολή, αλλά όφιλες να ερευνήσει εάν η εντολή σου είναι νόμιμη και ηθική. Για πρώτη φορά δηλαδή ο Πρετοριανός εκτίθεται με απόφαση σταθμό ποινικού δικαστηρίου. Και ήρθε λοιπόν το δικαστήριο τη Νευδέργης και είπε ότι δεν με νοιάζει τι εντολέ σας έδινε ο Χίτλερ ή ο κάθε άλλος μεγάλος στρατηγός από την ε, ναζιστική Γερμανία. Με ενδιαφέρει όμως που εσύ τις εκτέλεσες. Αυτό θα πούμε και εμεί αύριο. Δεν με νοιάζει τι εντολές ο κύριος δένδια, Με ενδιαφέρει που εσύ τι εκτέλεσες. Και τότε οι Πρετοριανοί θα είναι στη θέση του κατηγορουμένου τη δίκη τη Νιρεμβέργη και θα προσπαθούν απλά να απεγνωσμένα να μα πούνε ότι δεν μπορούσαν να Ή κάνουν κάτι. Ή των των συλλόγων που είχαμε στην Ελλάδα μετά την κατοχή. Αντίστοιχα. Ναι, αυτό ήταν λίγο. Ήταν και λίγο. Δεν λειτουργήσαν αυτά τα πράγματα. Του χρειάστηκαν να πετάσουν στην πορεία, γι' αυτό το λειτουργήσαν. Αφού ήδη οι άνθρωποι κυβερνούσαν μετά την. Τώρα με τα σπίτια, δηλαδή πετάνε κόσμο κάθε μέρα έξω, δηλαδή έχουν ανασταλεί οι πληστηριασμοί καθόλου. Δεν έχουν εμποδιστεί πληστηριασμοί πολύ. Ε, από το... κινήματα, από δικηγόρους, από... Ναι, ναι, ναι, τα κινήματα είναι δυνατά, είναι μπροστά και σταματάνε πληστηριασμούς, με όλα τα κόστη βέβαια, σε τραυματισμούς, με συμπληκές με τα ΜΑΤ, με ό,τι μπορείς... Νομικές συνέπειες. Ε, βέβαια. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και πληστηριασμοί οι οποίοι δεν μπορούν να σταματήσουν. Δεν γίνεται. Νομικά δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε γιατί. Το δικονομικό μας σύστημα, έτσι όπως είναι δομημένο, δεν μας δίνει τη δυνατότητα. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να, να προσβάλλουμε την απέτηση. Γιατί όλη η ισχύ της τράπεζας είναι ακριβώ το ότι λέει ότι ο Μαρινάκος μου χρωστάει. Μου χρωστάει χ ποσό. Και το λέει με μια διαταγή πληρωμής, δηλαδή με μια διαδικασία στην οποία δεν υπάρχει αντιδικία. Και δεν αποδεικνύεται ότι δεν χρωστάει, ας πούμε. Ακριβώς Με εκεί... βάση διεθνεί συμβάσει, ότι το να το πληρώσει στρέφεται εναντίον τη επιβίωσή του. Ακριβώ εκεί πρέπει ο δανειολήτη να πάει να πει μισό λεπτάκι: Εγώ έχω πάρει ένα δάνειο, ομολογώ ότι έχω πάρει ένα δάνειο, αλλά δεν χρωστάω αυτά που λέτε. Για τον ΑΒΓ λόγο, όπω θα τον συμβούλευε ο νομικό του σύμβουλο, ο φίλο του, ο δικηγόρο του ή οποιον ενημερωμένο πολίτη μέσα από το διαδίκτυο. Γιατί μπορεί... υπάρχουν πολλοί ενημερωμένοι πολίτε μέσα από το διαδίκτυο, έτσι. Δηλαδή ε, ε, ακόμα και αυτοί οι οποίοι διαβάζουν νομικά blog όπω είναι το δικό μου blog έχουν πρόσβαση σε νομική πληροφόρηση. Υπάρχει πολλή ενημερωμένο κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πήγε ο δανειολήπτη να ενημερωθεί έγκαιρα και να αντιδράσει έγκαιρα σε αυτό το σκανδαλώδε, αν το θέλετε, δικονομικό πλεονέκτημα τη έκδοση διαταγή πληρωμής Και τελευταία στιγμή δεν σου τίποτα να σε πολλέ περιπτώσει. Η διαταγή πληρωμής σαν διαδικασία, θα πρέπει να καταργηθεί. Δεν νοείται να, να, νο, να σου βγάζει ιονή δικαστική απόφαση, δεν έχει την ισχύ δικαστική αποφάσεω, αλλά αυτή να αποκτά στην πορεία. Δεν νοείται να σου βγάζω μια απόφαση, τέλος πάντων η Ιωνίδη δικαστική απόφαση, με την οποία θα σου λέω ότι μου χρωστάς 100.000 ευρώ, χωρίς να ακουστείς. Ποια λογική λέει ότι αυτό είναι νόμιμο. Ποια λογική είναι αυτή η οποία θα έρθει δεν επιτρέπει στο δανειολήπη να ακουστεί. Να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν πληρώνω γιατί είμαι άνεργος. Ή μέχρι τώρα έχω πληρώσει το 70, το 80, το 90% του δανείου μου. Έχω τέτοιε περιπτώσεις πελατών που έχουν πληρώσει οι άνθρωποι. Πώ μπορεί, μπορεί να σωθεί μετά αυτό ο άνθρωπο, Μπορεί να σωθεί κάπω αυτός ο άνθρωπο, Πρέπει να κινηθεί δικαστικά. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Η... Και τα ελληνικά δικαστήρα παίρνουν αποφάσει υπέρ καθόλου των. Η ασφαλέστερη οδό να διονύζεται το σύστημα είναι η ελληνική δικαιοσύνη. <laughs> η ασφαλέστερη συστηματική οδό είναι η οδό τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, άμα πα σε ελληνική δικαιοσύνη, τελείωσε. Όχι, μπορεί να δώσει τον αγώνα σου, μπορεί να δώσει στη μάχη σου, να πείσει ένα δικαστή. Αλλά την ίδια ώρα που μπορεί ένα δικηγόρο να πείθει ένα δικαστή, άλλοι 90 χάνουν. Κάπου αλλού στον κόσμο. Άμα πας έξω. Ευρωπαϊκά δικαστήρια, διεθνή δικαστήρια. Δεν έχει δυνατότητα να προσφύγουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια παρά μόνο εάν απευθύνουν οι Έλληνε δικαστέ προδικαστικά ερωτήματα στο δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Χάγη. Στο ΔΕ. Δεν γίνεται στη Χάγη, α πούμε. Η Χάγη είναι δικαστήριο το οποίο αφορά διακρατικέ κυρίω διαφορέ. Επι... Επιλαμβάνεται κυρίω διακρατικών διαφορών. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί με ένα τέτοιο θέμα. Ίσως το δικαστήριο της, του ανθρώπου, το ευρωπαϊκό δικαστήριο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, να μπορούσε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, εάν πάλι και αυτό ήθελε να θεωρήσει ότι έχουμε προσβολή του δικαιώματο τη ιδιοκτησία. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ μακρινά τουλάχιστον. Αυτή και για να είναι απλό άνθρωπο. άνθρωπο δύσκολα. αντί να πά τώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Θεπώντων Δικαιωμάτων, να πα στη χάγη να σα ίσα που η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γίνεται με μια συμπλήρωση μια φόρμα. Απ' πιο εύκολα από ό,τι γίνεται σε ελληνικό Και δικαστήριο. Έχει τώρα ανέξοδα. Η ελληνική δικαιοσύνη έγινε πανάκριβη, η ελληνική δικαιοσύνη έγινε πολύ δύσκολη. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία πάσχει από τα δικονομικά δικαιώματα που εγχειρίζει, που αναγνωρίζει, αν το θέλετε διαφορετικά, στο δανειολήπτη, γιατί του περιστέλει διαρκώ τα μέσα άμυνα. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε εμεί εδώ, έχει αναρτήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Τον προτινόμενο νέο κώδικα πολιτική δικονομία. Τι είναι αυτό, είναι ο τρόπο με τον οποίο γίνεται τα δικαστήρια. Υπάρχει νόμο για το τι γίνεται σε κάθε δικαστήριο. Με βάση τον κώδικα αυτό, δεν θα έχει το δικαίωμα έφεση εφόσον ασκήσει ανακοπή κατά τη διαδικασία του πληστηριασμού. Δηλαδή, μία και έξω. Ενώ μέχρι τώρα έχει το δικαίωμα τη έφεση. Από εδώ και στο εξή, δεν θα έχει το δικαίωμα τη έφεση. Τέλο. Μία και έξω. Αποφάσισε ένα δικαστή ότι έκρινε αν έκρινε υπέρ σου τυχερό. Αν έκρινε εναντίον σου. Τότε τι να κάνω, έχασε το σπίτι σου. Λυπάμαι, προχώρα παρακάτω. Δηλαδή, στην πούμε, του δικαστή, στο κατά πόσο έχει επαφή με, το, με την κοινωνία, βασίζεται ο πολίτης. Μην προσδοκάτε επαφή του δικαστή με την κοινωνία. Σπάνιο. Ε, ανύπαρκτο σχεδόν. Σπάνιο, σπάνιο. Α? Όχι ανύπαρκτο, σπάνιο όμως. Η επαφή του δικαστή είναι κυρίω με τον νόμο. Τον νόμο που ψηφίζουν οι ίδιοι άνθρωποι μα. Και κονώνουν... τον νόμο είναι παράνομο και είναι Πώ αναφέρουμε να προτείνουμε μια αντισταγματικότητα. Με το που βγαίνει, πανηγυρίζουμε όλοι γιατί καταφέρουμε να αναγνωριστεί μια αντισταγματικότητα. Στη, στην νομική πραγματικότητα, όλη η μνημονιακή νομοθεσία, νομοθεσία έχει τουλάχιστον μια αντισταγματική διάταξη. Όλοι! Όχι γιατί το λέω εγώ. Πάρτε έναν έναν του νόμου και καλέστε μια μέρα έναν οποιοδήποτε δικαστήριο. Συνταγματολόγο ή ναι. οποιοδήποτε άλλο να δείτε αν υπάρχει μια αντισταγματική διάταξη. Δεν υπάρχει νόμο που να μην πάσχει από την Κι όμω δεν υπάρχουν δικαστήρια στην ελληνική επικράτεια, γιατί και οι Έλληνε δικαστέ λειτουργούν υπό το καθεστώ του φόβου. Μην ξεχνάτε ότι ο, ο Γενικό Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου αναφερόταν σε κορυφαία δικαστική λειτουργό ότι δέχτηκε τηλέφωνο. Mm. Ότι κίνησε συγκεκριμένε ποινικέ διώξει κατόπιν τηλεφωνικών πιέσεων. Και εκμεταλλευόμενοι η πολιτική ηγεσία του τόπου. Το γεγονό ότι ήταν δε θεούσα και έκανε και το σταυρό. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αν πιστεύουμε στην ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη σήμερα, είναι σαν να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κρίση. Η κρίση είναι πολιτική, είναι θεσμική. Έχει ακουμπήσει τα πάντα στην Ελλάδα. Και αρχίζει να διαφέρε ένα κράτο από πίσω τόσο διεφθαρμένο που. Δεν μπορεί κανένα ελεύθερο νου, κανένα Έλληνα πολίτη να το ανοιχτεί να εξακολουθήσει να υφίσταται και την επόμενη μέρα. Όποια και να είναι η επόμενη μέρα. Δεν μιλάω για την 26η Μαου, όποια και να είναι η επόμενη μέρα. Κάποιο μπορεί να ειδοποιήσει του δικαστέ και να του πει ότι και αυτοί λειτουργούν σαν πρετοριανοί και ότι παίρνουν παράνομε αποφάσει και αύριο μπορούν να λογοδοτήσουν. Πού να λογοδοτήσουν. Πείτε μου τη διαδικασία με την οποία λογοδοτεί ένα βουλευτή τη ουσία για να το αποδεχθεί. Ούτε δικαστή δεν λογοδοτεί. Ε. Πείτε μου. Δεν υπάρχει διαδικασία. Η Σε μόνη... ποιον να λογοδοτήσει, Μό... Μόνο στο λαό μπορεί να λογοδοτήσουμε. Που σημαίνει μόνη... αυτό ότι πρέπει yeah. ο λαό. Η μόνη δυνατότητα να λογοδοτήσουν οι δικαστέ ω προ την ουσία και αυτό εντό του δικαιοδοτικού του καθήκοντο δηλαδή είναι να απευθυνθεί ο πολίτη αφού χάσει τον πρώτο βαθμό να απευθυνθεί στο εφετίο Οπότε το εφετίο έχει τη δυνατότητα να ξαναδικάσει την ουσία. Χωρί όμω καμία σχέση για το δικαστή ναι. που είναι εσφαλμένο. Δεν υπάρχει διαδικασία ε, τέτοια, σαν αυτή την οποία ζητάμε να αποδοθούν δηλαδή τα του Κέσσαρο στο 4. Δεν Έτσι κι αλλιώ η... η δικαιοσύνη ε, δεν κάνει λάθη. Πλανάται μερικέ φορέ, δηλαδή δεν έχει όλα τα στοιχεία και πλανάται. Ε, δεν μπορεί να κάνει λάθη, είναι αιραία Έχει και κόνισμα από πίσω. Ε, είναι ε, τρομο, τρομοκρατική η δικαιοσύνη. Δεν είναι και εγώ στρέφομαι κατά των σεβαστών δικαστών. Στρέφομαι κατά του τρόπου λειτουργία των δικαστηρίων. Είναι σαφέ. Το, το πλαίσιο είναι προβληματικό. Το πλαίσιο είναι προβληματικό. Το πλαίσιο είναι προβληματικό. Γιατί... Σου λέω άλλωστε, εγώ εφαρμόζω τον νόμο, κύριε. Και δεν είναι εγώ ο, ει ο ειδικό για να κρύνει τη συνταγματικότητα α πούμε. Ναι, ότι είμαι, είναι και ο δικαστή αναγκασμένο να λειτουργήσει στα πλαίσια, στο πλαίσιο με σχολείο του νόμου που έχει ψηφιστεί από την ελληνική βουλή. Επομένω, είναι αναγκασμένο να λειτουργήσει στο αντισυνταγματικό πλαίσιο του νόμου που του δημιούργησε η αντισυνταγματικά δρόσα βουλή των Ελλήνων. Η οποία δεν λειτουργεί κιόλα. Ποιο να λειτουργεί, επειδή. Εδώ φτάσαμε το παπαδίμα προτιργό. Το 37 και το 38 του συντάγματο για να είναι ο παπαδείγματο προτιβώ, έγινε ο κουρέγιο. Χρησιμοποιήθηκαν ω χαρτί τουαλέτα προφανώ σε κάποια βουλευτικά γραφεία και στα πρωθυπουργικά γραφεία. Ο Παπαδημό δεν μπορούσε να γίνει πρωθυπουργό ποτέ. Γιατί δεν είναι ούτε αρχικό κόμματο, ούτε έχει τη διεδηλωμένη, ούτε είναι πρόεδρο κάποιου από τα ανώτατα δικαστήρια τη χώρα. Κάπω έτσι δεν είχε γίνει και ο μεταξά πρωθυπουργό όμω. Το... Μα δεν Γιατί επαναλαμβάνεται δηλαδή, η ιστορία ω τραγωδία, γιατί πλέον ζούμε την τραγωδία τη ιστορία. Μεταξά και το σθένο να πει ένα όχι. Α, α, α, δεν δεν ασχολούμαι με του λόγου για του οποίου είπε το όχι, είναι πολύ βαθύ το γιατί είναι εκείνο το όχι. Αλλά τουλάχιστον είχε το στεφτό. Αυτό σαν και είναι όλα αυτά που θα λέμε. Ή, α, αν διαβάσετε <laughs> την ιστορία την, ε, του Διεθνού Δικαστηρίου Διαρκού Δικαιοσύνη, του σημερινού Διεθνού Δικαστηρίου τη το ένα άγνωστο σχεδόν όχι που είπε ο μεταξά ήταν στου Βέλγους όταν διεκδικούσαν αναγκαστική η ίσπραξη του Δανίου του, του τότε. είπε όχι γιατί κινδυνεύει το επίπεδο διαβίωση των Ελλήνων πολιτών. Μα θα μου πείτε ωραίο ποιό, μεταξύ όχι βέβαια, δικτάτορα ήταν. Ναι. Αλλά είπε δυο όχι Ράτερφερ. Είπε δυο όχι και μάλιστα εκείνο ο ισχυρισμό έγινε δεκτό. Έχουμε νομολογία σαν ελληνικό κράτο. Έχουμε νομολογήσει ότι δεν υποχρεούται ένα κράτο να πληρώσει το χρέο του όταν αυτό αποβαίνει σε βάρος των πολιτών του. Ο άλλο ήταν εναισόλατο. Δεν λέμε ο Παπαδάνη. Ο άνθρωπο ήρθε με εντολή. Ο άνθρωπο οικονομικό δολοφόνο και είναι από το του καλύτερου στο είδο του. Ήρθε με εντολή να περάσει μνημόνιο 2, 12 Φεβρουαρίου του 2012, το πέρασε, εξετέλεσε την εντολή του, δημιούργησε το καθεστώ φόβου και παρέδωσε τη χώρα στι εκλογέ του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Και υπήρχαν και σε ένα τότε για να μείνει και παραπάνω καιρό, και κάποιοι τον τα... θέλανε. Ταυτοχρόνω, μαζί με τον Παπαδήμιο, γιατί έτσι τον λέω εγώ, μαζί με τον Παπαδήμιο ήταν. Ποιο ήταν αυτό στην, στην Ιταλία, ο Πρωθυπουργό, ο, ο Μόντι και στην Ισπανία. Τώρα σώθηκε στο όνομά του. Δεν είχε μόνο αντίστοιχο, ο, είχε ο, κάτι ο άλλο. Θόθηκεθ, ο Θόθηκε. Ο Θόθηκε. Λοιπόν, αυτοί οι τρει λοιπόν, οι τύποι, όλο και περισσότερο. Ο Ντράγκη ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο Ντράγκη, μπράβο. Αυτοί οι τρει λοιπόν, εκείνη την ίδια περίοδο που του βάζουν φυτευτού εκεί πέρα, είναι και οι τρει. Τη Goldman Sachs τελικά την ίδια περίοδο. Πέρα, <laughs> πέρα, είναι μέλη τη Τριμερού Επιτροπή. Τη Trilateral, ε, Trilateral Commission. Και οι τρει. Και οι τρεις ταυτοχρόνως φυτεύονται ας πούμε οι δύο σαν πρωθυπουργοί και ο άλλος σαν διοικητής Κεντρική τράπεζα, αλλά... κεντρικής τράπεζας. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Είναι ολιγαρχία σε... που λέγαμε πριν. Ναι. <laughs> σε απροσδιορίστο χρόνο είχε στην ελληνική πολιτική σκηνή ο Ανδρέας ο Παμανδρέου χωρίς να καταλάβει κανένας τι εννοούσε τότε. Σε σκάνες. Στην Κάνεσ, σχεδόν σε μια σκάνε. συνέντευξη. Ναι, ίσω τελευταία. Για του... Του... Ίσως το, το... Διευθυντήριο, το διευθυντήριο. Μπράβο. Είπε ότι είδα το διευθυντήριο. Στα θερμά τη ζωή του, mm. αποφάσισε να πει την αλήθεια mm. και έδινε τότε τα δείγματα του που κινείται η Ευρώπη. Τότε δεν καταλάβαμε τι εννοούσε το διευθυντήριο. Όλοι μιλάγαμε για το διευθυντήριο, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το διευθυντήριο είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα. Η Επίτροπε. Η Επίτροπη. Η Επίτροπη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μη εκλεγμένη η ανομιμοποίητη επίτροπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έρχονται να αποφασίσουν για τις ζωέ μα. Και θα γίνουν ακόμα πιο μη εκλεγμένοι γιατί δεν ξέρω αν λάβατε γνώση της πρότασης αναθεώρησης του συντάγματος του Σαμαρά προτείνει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητα του βουλευτή και του υπουργού. Δηλαδή, ο λαός θα ψηφίζει βουλευτές οι οποίοι θα έχουν την εντολή μόνο να νομιμοποιούν να ψηφίζουν, ή διαγράφονται και από εκεί και πέρα την κυβερνητική πολιτική να αποφασίζουν κάποιοι άλλοι υπουργοί. Το οποίο θα ήταν λογικό σε άλλα πλαίσια. Η διαχωρισμό των εξουσιών και αυτά αλλά στα πλαίσια που το εφαρμόζουν αυτοί... Ας διαχωρίσουμε πρώτα τι... ναι. το κράτος από την Εκκλησία και ας μιλήσουμε <Κι> για δύο βουλές από το πάνω ναι, στο αλληλικό μοντέλο. Για βουλή των όρδων και βουλή των κοινοτήτων. Αλλά δεν νοείται... Και τελικό. το πάει και προεδρικό μοντέλο, το οποίο αν δεν καταλάβει από τη φύση του είναι λιγότερο δημοκρατικό του προετραιόμενο μοντέλο. Ναι, γιατί γυρίζει και λέει ότι ο πρόεδρο τη δημοκρατία θα εκλέγεται άμεσα από το λαό. Πολύ ωραίο, εμεί που είμαστε υπέρ τη δημοκρατία θέλουμε να γίνει αυτό. Αλλά γιατί να τον ψηφίσει αυτό το πρόεδρο τη δημοκρατία, γιατί είναι ομορφο, γιατί είναι νέο, γιατί είναι ψηλό, γιατί είναι γαλλομάτη. Όχι, γιατί κάτι πολιτικό σου λέει το οποίο θα θέλει αύριο να εφαρμόσει. Ναι, αλλά εκείνο το πολίτε στο οποίο ο πρόεδρο εφαρμόζει πολιτική. Και την ασκή λέγεται προεδρική δημοκρατία και όχι προεδρευόμενη. Αλλάζει πολύ Άρα, εδώ επιχειρείται να μεταβληθεί και το πολίτευμα τη χώρα. Και γιατί να μεταβληθεί. Και κρατώντα τα ίδια χώρας... που έχει η, προ... η προεδρευόμενη δημοκρατία και τον πρόεδρο. Δηλαδή, δεν τον αγγίζει κανεί, δεν Ο λέει δω... κανεί κάτι γι' αυτό, είναι ένα σεβαστό πρόσωπο από του Βασιλιά ή τέτοια πράγματα. Μπασταρδεύεται το πολίτευμα. Δημιουργούμε ένα νέο πολιτιακό έκτρομα, ένα μπάσταρδο, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με ποια λογική ότι δεν θα ξαναβρεθεί η κυβέρνηση να κινδυνεύει να πέσει για να το πω έξω από τα δόντια στην προεδρική εκλογή αν δεν συμφωνήσουμε σε πρόεδρο της δημοκρατίας ό,τι και να γίνει θα τον επιλέγει ο λαός άρα ας βούνε να κάνουν εκλογές αλλά εγώ θα εξακολουθώ την πολιτική μου έχω εντολή να προχωρήσω μέχρι τέλου και θα την προχωράω μέχρι τέλου. τώρα, αν η εντολή που πήρα συνάδει με αυτά που κάνω είναι κάτι άλλο Βλέπετε το σύνταγμα δεν ορίζει ότι η ψήφο έχει σαφέ πολιτικό περιεχόμενο και γι' αυτό το λόγο άλλο τα μεγάλα κόμματα, πώ Δημοκρατία, δεν δημοκρατία και δεν ξέρω αν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν πρόγραμμα. Μπείτε στην σωσελίδα του και πατήστε να βρείτε ένα πρόγραμμα κάπου. Έχουν copy-paste το πρόγραμμα, πρόγραμμα του Τροεκασβέ. Τα προεγούμε. Καθόλου. <laughs> καθόλου, καθόλου πρόγραμμα. Γιατί δεν χρειάζεται πρόγραμμα, εμεί νομοθετούμε, λειτουργούμε, κυβερνάμε. Το βάζω στον τελέθε. Αν αύριο η εντολή είναι πηδάτε, θα διατάξουν 10 εκατομμύρια Έλληνας να πηδάνε, να χροπηδάνε. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Γι' αυτό ε, ε, ε, περνάει τώρα αυτό που φαίνεται έτσι πάρα πολύ ωραία ως αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτή είναι η αναθεωρήση που θέλουμε. Αντί να θεσμοθετήσουμε άμεση δημοκρατία σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο γειτονιά, να θεσμοθετήσουμε φορεί ε, φορείς άμεση εξουσία. Όσα Σαμαρά για να μάθει την άμεση δημοκρατία. Όχι, δεν είναι Σαμαρά, ρε, αδερφέ, για να. να κάνω πολιτική. Εσένα, να, στο Δήμο σου που ξέρει τα προβλήματά σου. Βγαίνει μπροστά και λίστα. Ναι. Πάρ τη αποφάσισε. Δεν χρειάζομαι όλου αυτού του καρελοκένταβου με τι γραβάτε και τα κουστούμια και τα μπλέιζερ. Δεν του χρειάζομαι. Τη λύση την ξέρει ο λαό. Την έχει ο λαό. Πάντα την είχε. Από ποιο λοιπόν. Ε, μιλάμε για αναθεώρηση τη συντάγματο σε ένα άλλο πλαίσιο, λέει πιο δημοκρατικό. Όχι. Στην πραγματικότητα είναι ένα άλλο πλαίσιο, πολύ πιο πολιταρχικό. Η κυβέρνηση μακριά από το λαό. Ο λαό λειτουργεί μόνο νομιμοποιητικά. Δώστε μου την ψήφο σα. Απικιακό και... πλαίσιο, απόλυτα. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρω το καλό σα. Είμαι ο κοτζαμπά της περιοχή. Δεν... Γιατί περί κοτζαμπά υπήρχε. Ναι, θα βγει αυτό εκεί πέρα, θα ορίσει υπουργού στα Υπουργεία εκτελεστέ. Και και ταλικά, ελεκτικά, οι εκτελεστές. οποίοι δεν θα έχουν και πολιτικό κόστο. Έτσι, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Να. Θα, θα βάζει λοιπόν υπουργού, όπω ήταν ο Παπαδήμο Φοιτευτό, Τεχνοκράτες Τεχνοκράτε. Τεχνοκράτε Και θα λέει τώρα τα έχουμε φτιάξει όλα και εμεί είμαστε η κυβέρνηση. Και όταν κάποιο κάτι θα κάνει από το, από το κόμμα λοιπά απλώ θα διαγράφει, θα μπαίνει κάποιο άλλο στη θέση του. Και οι υπουργοί θα παραμένουν εκεί πέρα. Αυτοί που θα έχουν τα υπουργεία. Και θα εκτελούν εντολέ. Κανονικά. Έτσι κι αλλιώ, κοιτάξτε, παιδιά, κράτη δεν χρειαζόμαστε να το πούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν χρειαζόμαστε. Τράπεζες, δηλαδή, χρειαζόμαστε. Τι θα ζούμε τώρα τόσα χρόνια πίσω εδώ πέρα, μιλάμε για πρόοδο. έτσι; <laughs> Λοιπόν, θα είμαστε απλώς μία ε, επαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, το Διευθυντήριο θα λέει, Παι, παιδιά, αυτό θα κάνετε. Αλλά, μια και έχουμε το Μάριο τώρα εδώ πέρα, θέλω να το ρωτήσω, γιατί αυτός τα ξέρει αυτά. Ε, θέλω να μου πεις, ας πούμε, με τη φορολογία τώρα τι γίνεται, δηλαδή, τι, τι ψήφίζουμε. Ε, ψηφίστηκε, ό,τι ήταν να ψηφιστεί, ψηφίστηκε. ψηφίστηκε. Ε, ναι, βέβαια, πρέπει να μεριμνούμε ε, με από πριν για το μέλλον. Ε, ε, ψηφίστηκε η φορολογία. Ε, είναι, ε, χαρακτηριστικότερο όλων είναι ότι μπαίνουν στην κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων οι άνεργοι. Αχά. Και θα μου πει ότι αυτό δεν είναι κακό, ρε, αδερφέ, γιατί το να φορολογηθώ με 22% αυτή είναι το πρώτο σκαλί τη κλίμακα, είναι στο 22%. Δεν είναι κακό γιατί το 22% του 0 βγάζει 0. Ναι, με βάση τα μαθηματικά που μα μάθω στο σχολείο γιατί τα μαθηματικά του Στουρνάρα λένε ότι με βάση το 22% του 0% θα πρέπει να πληρώνει περίπου 450 ευρώ το χρόνο φόρο. Ο άνεργο. Σε είναι περίεργα μαθηματικά γενικά. Είναι τα μαθηματικά του Στουρνάρα, ρε παιδιά. Τι να σα πω, τώρα είναι τα μαθηματικά του ΙΟΒΕ που μα έλεγε από το 2011 ότι περνάμε στην ανάπτυξη. Και είμαστε το 2014 και είμαστε σε ύφεση. Τι να σα πω. Τι ψηφίζετε σε επίπεδο φορολογία. Να σα πω ότι δεν ψηφίζετε σε επίπεδο φορολογία. Δεν ψηφίζεται η φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου. Ψηφίστηκε αντίθετα η απαλλαγή. Των βιομηχάνων που εκμεταλλεύονται χαλκό και αλουμίνιο σε τούτη τη χώρα, και είναι συγκεκριμένε οι βιομηχανίε που εκμεταλλεύονται χαλκό και αλουμίνιο σε τούτη τη χώρα, από τον ειδικό φορό κατανάλωση επειδή χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα. Κόστος 10 εκατομμύρια ευρώ για τον κρατικό προπολογισμό. Μα περισσεύανε προφανώ και τα δίνουμε. Δεν τα χρειάζεται το κρατικό προπολογισμό στα 10 Πρέπει να, τα... να στηριχθεί το σύστημα από μέσα κάπω. Θέλει του βιομηχανού, θέλει του εφοπλιστέ, θέλει του καναλάκτε. Χαρίστηκαν θέλει... 101 εκατομμύρια ευρώ φόρου στου εφοπλιστέ. Στα καράφια. Τα θαλασσόδάνια. Ε, τα θαλασσόδάνια δεν είναι τελικά παρελθόν, είναι τωρινό, είναι παρόν. Χαρίζουμε κάθε μέρα σε κάποια κάστα ε, ανθρώπων οι οποίοι εξυπηρετούν μεγάλα συμφέροντα αυτού του τόπου. Χαρίζουμε κάθε μέρα κάτι εκατομμύρια ευρώ. Το ξέρετε ότι χαρίστηκαν οι φόροι τη τράπεζα Χαρίστηκαν οι φόροι τη τράπεζα ε, να σου χαρίστηκαν οι, Ιωάννη, οι ε, όχι μόνο δεν μου χαρίστηκαν, αλλά μου α, όλο αυξάνονται <laughs> Και γι' αυτό πρέπει να σα φιλοξενήσω στο σπίτι τώρα όσο το έχω, παιδιά μου. Κανονίστε εδώ. Γιατί δεν με βλέπω να το έχω για πάντα. Σε φορολογικέ φυλακέ ταυτόχρονα. Εγώ αυτό διάβαζα. Στο στρατόπεδο Κόρενθου. Αυτό δεν το ξέρω. Αν μετατραπεί το στρατόπεδο Κόρενθου. Όχι, ολό, μια από Έχουν βάλει μετανάστες μετανάστε και με, θέλουν με, να κάνουν και μια έτσι ωραία από έργα. Για... Με συμφωνία με την G4. Mm. Μια εταιρεία που αναλαμβάνει. G4 λέγεται. Τέτοια... Mm. Μια εταιρεία σαν ιδιωτικό στρατό. Μισθοφόροι οι οποίοι αναλαμβάνουν τη φύλαξη κτλ. Καλά, δεν το χρειάζονται. Δεν το χρειάζονται. Έχουν θεσμοθετήσει εδώ και δύο μήνε περίπου το βραχιολάκι. Mm. Για εντοπισμό, δηλαδή παραβίαση κάθε ανθρώπινο δικαιώματο. Δηλαδή. Το βραχιολάκι, από τη στιγμή που κατηγορείσαι ή από τη στιγμή που καταδικάζεσαι, ε, και εφόσον δεν έχουν οι ελληνικέ φυλακέ τη δυνατότητα να σε φιλοξενήσουν, ε, ισχύει ο κατοίκον περιορισμό. Με το βραχιολάκι σου, βάζει ένα βραχιολάκι και το οποίο σε παρακολουθεί ε, 24 ώρε 24ωρο. Δηλαδή, ανθρώπινα δικαιώματα πουθενά. Δε και, και, και πέρα τίποτα δεν υπάρχει. Αν Αν από τσίδια. τον αριστερό Αν... Ρουπακιό, κιόλα αυτά. Είσαι κομμουνιστή. Άκουγα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγγνώμη, συγγνώμη, αυτό που λες το κατοίκον περιορισμό. Ω <laughs> <ο> Γεωργιάδη, βακτήρια. <laughs> <ξεχάσετε, laughs> το ξεχάσετε, αυτό το κατοίκον περιορισμό. Διότι ποιο θα έχει οίκο <laughs> σε λίγο καιρό για να είναι σε κατοίκον περιορισμό. Άρα. Θα δηλώνει το παγκάκι που μένει και θα πρέπει να, μην... <laughs> να μένει. Στο, στο παγκάκι. Να πω αυτό. Από ό,τι έχω ακούσει, αυτοί που χρωστάνε σε φορεί κτλ., το σπίτι του θα δεσμευτεί και θα πληρώνουν κάτι σαν νίκη. Πώ θα πληρώνουν και το. Ε, Πώ θα το πληρώνει, Παναγιώτη, Άμα μπορώ να πληρώνω, πληρώνω ενίκη, το... μπορώ να πληρώνω και, το... και την εφορία. Για αυτό, αυτό, Είναι που, το leasing, λες, ε? αυτό που λε έχει να κάνει με, την, με τη διάταξη που λέει. Ότι αν δεν μπορεί να πληρώσει το φόρο σου προ το δημόσιο, τότε το δημόσιο είναι καλοκάγαθο και με καλόψυχο και δέχεται να του μεταβιβάσει σε ένα ολόκληρο ακίνητο. Οπότε, αφού του μεταβιβάζει ολόκληρο το ακίνητο, εσύ εξοφλεί βέβαια την οφείλη του φόρου, αλλά μπορεί το ακίνητο ρε αδερφέ να κάνει 100.000 ευρώ για παράδειγμα και ο φόρο να είναι 10. Ε, δεν παίρνει ούτε τα ρέστα όμω. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο παίρνει το ακίνητο, δεν σου δίνει και 10 πίσω. Πήρε 100.000 ευρώ και φτάνει. Και πληρώνει ζύμη και μελλοντικά χρέη. Μου άρεσε. Εν το μέλλον, εφόσον εσύ θέλει να μείνει στο σπίτι. Γιατί στο... ποια τράπεζα το έβγαλε ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα, Ποια το έβγαλε ανακοίνωση αυτό για το leasing, Σαν καλή ιδέα. O, αυτό είναι ο κώδικα διοντολογία. Ο οποίο mm. προτάθηκε. Ε, δεν είναι για μία τράπεζα, είναι για όλε τι τράπεζε. Ότι θα εφαρμοστεί το οικειοθελώ, λέει, για όποιον θέλει, το sale and lease Δηλαδή θα μπορείτε να πουλάτε το σπίτι σα στην τράπεζα και εκ να μένετε μέσα υπό μορφή ενοικείου. Ή θα μπορεί να παίρνει την κυριότητα η τράπεζα κατευθείαν και να μένετε εσείς μέσα από μορφή οικείων. Ο στόχο είναι τα πάγια. Καταλάβετε το με μία απάτη που λέγεται χρήμα δημιουργήσαμε όλοι οι λαοί τη Ευρώπη πλούτο. Ο οποίο συνίσταται στο σπίτι μα, στο αυτοκίνητό μα, στο προϊόν τη δουλειά μα. Να, εδώ στον χώρο που βρισκόμαστε έχει πάρα πολλοί όρου πίνακε. Είναι πάγιο όμω. Δηλαδή χρησιμοποίησε την απάτη του χρήματο και δημιούργησε πολύ ωραία εργατέχνη. Ε, αυτά τα εργατέχνη αύριο κάποιο θα πρέπει να τα πάρει. Χρησιμοποιούμε το τίποτα για να πάρουμε τα πάντα. Αυτό γίνεται. Και με αυτή τη λογική πορεύεται αυτή τη στιγμή ο καπιταλισμό. Μα τελειώσαν οι αγορέ, κύριε. Και όταν τελειώνουν οι φυσικέ αγορέ, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην σταματήσει η κερδοφορία μα. Για τελειώσει το σύστημα καταραίει. Και όμω. αυτό δεν έγινε και με το ΔΟΕ. Αν θυμάμαι καλά, το διεθνή οικονομικό έλεγχο τότε. <laughs> δεν είχαμε ξαναμπεί σε μνημόνο, τότε, ήταν τα σπίρτα. Τα κάρβουνα, ναι, ήταν... τι είχαμε τότε. Δεν μα απειλούσε τότε. Τώρα έχουμε σπίτια, α πούμε. Τα τα σπίτια, ναι, τα μονοπωλία Η Υδέκονο τώρα, τα σπίτια μα. Όχι, τώρα θα στραφούμε στα πάγια. Είναι, είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει άλλο πλήρωτο. Άλλωστε. Δεν υπάρχει. Αυτή η απάτη δημιούργησε περισσότερο χρέο από όσο μπορούσε να αντέξει το σύστημα. Και είναι αναγκαίο πλέον η αποπληρωμή του χρέου. Δεν μπορούμε να διαπαταγωγήσουμε καμία γενιά πολιτών ότι το χρέο μπορεί να διαγραφεί. Γι' αυτό αναγκαστικά πως θα αποπληρωθούμε με τα παγιά τους, με τα σπίτια τους, με τα εργατέχνη τους, με τα αυτοκίνητά τους, με τη δουλειά τους. Θα δείτε στο μέλλον να θα σου λέει δούλευε για να πληρώνεις. Δεν θα, θα, θα χαθεί η έννοια του μισθού. Ήδη δηλαδή σε επίπεδο. Μετατροπή των ποινών στο ποινικό δίκαιο, αυτό υπάρχει. Ότι μια ποινή λέει, μετατρέπεται σε κοινοφιλή εργασία. λέει, πήγαινε ναι. στον Δήμο σου να δουλεύει τα μέρα για 4, 5, 6 ώρε για να μπορέσει να πληρώσει την ποινή σου. Άμα, δι, άμα γίνουν και οι ειδικέ οικονομικέ ζώνες, τότε έχει γίναμε. Δηλαδή, βλέπω Παρα κόσμο μεγάλη. με πουλμανάκια τους να του ανεβάζουν όλοι να δουλεύουν. Οι ειδικέ οικονομικέ ζώνε, η πρώτη είναι στην Πελεγόνη σου, από όπου ο κύριο Τατούλη, δείτε το, είναι στην επίσημη ιστοσελίδα, σελίδα P -P ε, πελ... ε, περιφέρεια Πελοποννήσου, δηλαδή, .gov.gr Τι είπατε τώρα, ρε παιδιά, τώρα. Ο κύριος Στατούλης βγήκε και είπε ότι αν δεν εγκρίνουμε το σχέδιό του για τη διαχείριση των απορριμμάτων θα γίνει ειδικό μνημόνιο για την Πελοποννήσου. Ε, όλη, ε, για όλη νο... την Πελοποννήσου. Ακούστε, τώρα με φτιάξατε, παιδιά. Κοιτάξτε, να ξέρετε ότι όπου έχει δικτατορία, εκεί γίνονται οι μεγαλύτερες λοβητούρες, έτσι. Εκεί πέρα δηλαδή, χαμό. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω το unfollow ρε παιδιά, τώρα τι μου είπατε να πούμε. Μιλάτε εσείς, θα το βρω εγώ και θα σα πω για τον Τατούλη. Ο, τώρα... ο Τατούλης είναι κοινικό και είναι αυτό που έλεγα πριν, είναι φασίστα. Δηλαδή βγήκε και είπε με εντελώ κοινικό τρόπο ότι εδώ πρέπει να δεχτείτε αυτό που σα λέω. Είχε υποθεί για την Κρέτη κάτι τέτοιο, είναι αρχή τη κρίση. Για να μπει η Κρήτη σε μνημόνιο ολόκληρη. Ε, αφού... Καθίστε ρε μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Τρει εταιρείε τη οικογένεια Τατούλη είναι. Η Καστάτ Τεχνική, η οποία παίρνει μικρά έργα και υπήρχε ήδη ναι, πριν ναι. από το 2000, ανήκει στον αδελφό του Βασίλη. Η Καστάτ Κατασκευαστική, η οποία είναι τετάρτης τάξεως και μπορεί να πάρει έργα έως και 10 εκατομμύρια ευρώ σε διαγωνιστικές διαδικασίες και έχει συσταθεί από το 2005. Ωστόσο η ανακοίνωση «Πλα-Μπλα» και η ασφαλτοδυναμική ανώνυμος εταιρεία, η οποία συστάθηκε το 2010, Τη χρονιά δηλαδή που ανέλαβε Περιφερειάρχη ο Τατούλη. Όταν χρυσέ με το Τατούλια, και όλη Με 2 εκατομμύρια ευρώ για τι εγκαταστάσει και τον εξοπλισμό τη από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων. Και εδώ πέρα λοιπόν έχει τι δουλειέ αυτέ που παίρνουν αυτέ οι εταιρείε, τα αμαρτωλά έργα και δεν συμμαζεύεται. Που πάει άλλη εταιρεία και παίρνει το διαγωνισμό, μειοδοτικό διαγωνισμό, τον παίρνει άλλη εταιρεία και δίνει τη μισή δουλειά περίπου, πάει και τη δίνει μετά. Στην, σα, στην ανταγωνίστρια εταιρεία αυτή που τη οικογένειας Τατούλη αφού είμαστε εμείς ανταγωνιστές πηγαίνουμε και δίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό προσφορά έτσι, παίρνω εγώ τη δουλειά και μετά τη μισή δουλειά σου τη δίνω εσένα υπεργολαβία Η υπόθεση. καταλαβαίνεις Καλαβαίνει. τώρα γιατί μιλάμε λοιπόν τώρα που πάτε για τον Τατούλη και τις ειδικέ οικονομικές ζώνες μιλάμε Δηλαδή η οικογένεια Ντάξει. Τατούλη θα κάνει χρυσέ δουλειέ στην Πελοπόνου. Ε, η οικογένεια Τατούλη δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά να υπενθυμίσω ότι ο ίδιο ο Πέτρος Τατούλη απολαμβάνει τις στήριξεις και τη Ελιά Παύλα Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν λειτουργούμε το κράτο με τη λογική του ότι αυτό το κράτο είναι μια μεγάλη αγελάδα στην οποία προσπαθούμε σαν μεγάλο τσιμπούρι να προσκοληθούμε για να φάμε τα λεφτά του ελληνικού λαού, ε, τότε ε, πρέπει να δοθούν οι ανάλογε απαντήσει. Σε... Νομικό επίπεδο καταρχάς, έτσι. Δηλαδή, εδώ δεν είναι μόνο ηθικό το θέμα. Και απέναντίον σε μένα, δεν θα με ακούσετε να μιλάω για πολιτική ευθύνη για αυτή την κολυπήθρα του ΣΥΛΟΑ. Τη την τι σου, που, τη μου, πολιτική όχι. ευθύνη τώρα, Ναι. Ναι, γιατί την κολυπήθρα του ΣΥΛΟΑ. Ακόμα. Καθένα λέει, Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Και τι λε, Ρε, Μεγάλη, τι έγινε δηλαδή, με αυτό. Δεν θα με ψηφίσετε την άλλη τέτρα αιτία. Εκαι. Έτσι, ε, να την πάρσετε, εντάξει. Όχι, ήρθε η ώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πρέπει δηλαδή, κάποιοι να αρχίσουν να πηγαίνουν γραμμή από ε, Σύνταγμα Κορεδαλό. Διαφορετικά, δεν νοείται δικαιοσύνη σε αυτό τον τόπο. Πάντοτε με αυτό το σύστημα δεν υπάρχει πέρασμα που βλέπουμε. Αλλά δεν αναπτύξει το, το σύστημα. Το συστημα όχι, με δεν είναι το σύστημα όχι. Ούτε με το φίλο πάγου <σέβη> <Έτσι, μάλλον σέβη> <παραμβολές> στο δυνατό σκέφτε, ξέρω αναβείτε. Μάλλω κάνει παραμβολέ στο πλέον. Έχει τι; πρέπει να τελείωσε η ομιλία του ϋποψήφιου και να βάλει δυνατά μου σκι για να διασκεδάσει ο κόσμο. Ο οποίο υποψη... υποψήφιο <κέβη> σήμερα να πούμε ότι μα πήρε το χώρο. Ότι εμεί δεν είχαμε στην έλευση, δεν είχαμε μία ώρα μετά και για να έχει προκλογήσει κέντρο ένα υποψήφιο. Δηλαδή είχα πει ότι θα έρθω και στη συνέλευση, έτσι. Θα γίνει η συνέλευση στι 9. Τι στις 9. Ξεκίνησε στις 9. Τι δεν στι 10.00. Συνέλευση, εμεί δεν μπορούμε να το μαζέψουμε, Να το μαζέψουμε. Γιατί ωραία δεν περνάμε. Εγώ προσωπικά μπορώ να μιλάω μέρε έτσι. Λέμε πολύ ωραία πράγματα παιδιά. Να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι με τον Μάριο Μόνο. Εμεί να έχουμε το προνόμιο. Φασιστική, τι είπε. Κοίταξε, το σωστό θα ήταν να πάμε σε μια ταβέρνα. Μαζί με σου τη συνέλευση, πάμε να τους μαζέψουμε Εννοείται, εννοείται. Εγώ Γιατί... συμφωνώ, Παντιζέ, έχω μιλήσει ο Νεκουμπί Το στα παιδιά. Λοιπόν, <laughs> παιδιά, <Εσύ> είσαι... ο <laughs> αθεόφοβος <laughs> δεν έχει μιλήσει Μίλησε τώρα για να φάμε Πάλι <laughs> τρώγαμε χθε. <laughs> να, να πω ότι μάλλον θα είμαστε στη παραλία στον άλυμο ότι ο Σαββάτο μαζί με την Αυγή τη Βουτσινά που είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση και Κάνουμε μάλλον ένα πιτ party, με επιφύλαξη. Το λέω αυτό, θα σα ενημερώσω. Στήλε μα, μένει μάλα άφημα. Μόνο και μόνο ε, για να πούμε ότι. Με δραχμέ το πιτ πάρτι Με δραχμέ. Με, με... με... δραχμέ. Ότι <laughs> <laughs> ε, αφού, ε, αφού ε, πιούμε και αφού φάμε, ήρθε ε, η ώρα να του φάμε. Ωραίο είμαι, Θεωρία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ε, γιατί καλή είναι η πολιτική, αλλά καλό είναι και να μεριμνούμε και για τα του σώματό μα. Είναι ο ναό τη ψυχή μα. Να περάσουμε και ωραία δηλαδή. Αλλά... Ε, Περίμενε, γιατί δεν είπαμε κάτι τώρα. Εκλογές, κόμματα και φρουφρού και αρώματα που λέει ο Τζίμι Σουτανούσης. Λοιπόν, να πούμε oh. ότι αυτή τη στιγμή, επειδή έλεγε προηγουμένω αν λειτουργεί η Βουλή και δεν λειτουργεί και όλα αυτά... Ερετορικότητα. Να... <laughs> το ξέρετε. <laughs> Αλλά να πούμε όμως γενικώ και για τα κόμματα που είναι με στη Βουλή τα αντιμνημονιακά. Mm. Να μην το ξεχάσουμε γι' αυτό, Θυνάμε γιατί είναι πολύ πάνω. σημαντικό. Ναι, αυτά που δηλώνουν Α. Έτσι. Καταδήλωση δήλωση. Για ντάξει. να πούμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα αυτό που κάνουν είναι να νομιμοποιούν. Ακριβώς δηλαδή, αυτή ακόμα και αθελάτου πολλέ φορέ. Αλλά δυστυχώ Τι από το Τι αποτέλεσμα αυτό κρίνεται. Τι εννοεί αθελάτου. Δηλαδή η μόνη <laughs> διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ <laughs> είναι το μνημόνιο. Ότι <laughs> ακόμα δεν έχει ψηφίσει μνημόνιο. Είναι ότι δεν είναι στην κυβέρνηση. Είναι οι άλλοι στην κυβέρνηση ενώ αυτή είναι στην αντιπολίτευση. Μπορεί να αλλάξουν, να κάνουν κατζαβάρδια που λένε. Η με μια είναι... κυβέρνηση κοινωνική σωτηρία με κορμό το ΣΥΡΕΖΑ. Ναι, αυτή η σωτηρία τελικά πληρώνεται πολύ ακριβά τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Που ξέρει ο ίδιο τη σωτηρία του και δεν χρειάζεται πάτορες. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα μου θυμίζει κάτι το οποίο έγραφε ο Δημήτρη Τσάτσο, ο καθηγητή μου του Συνταγματικού Δικαίου, τον οποίο είχα την τύχη και την χαρά να γνωρίσω από κοντά, σαν άνθρωπο. Και στο βιβλίο του, η αμφισβήτηση λέει ότι η ελληνική κοινωνία είναι μια ένστολη κοινωνία. Στην πραγματικότητα, λέει, ο καθένας μας φοράει μια στολή και μεταξύ των στόλων υπάρχει αλληλεγγύη. Κρατήστε το αυτό, γιατί αυτό δείχνει και το κοινοβουλευτικό παιχνίδι που παίζεται, είναι καραγκιόζεσαι σε κοινοβουλευτική κλίματα. Ο καθένας από αυτούς φοράει μια στολή και μεταξύ των στόλων υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν είδα κανένα μνημονιακό κόμμα από τη στιγμή που την ημέρα που ψηφιζόταν το υποτιθέμενο πολυνομοσχέδιο, αυτό το πράγμα που μέσα σε τρία άρθρα χώρεσε 200 σελίδε από ρυθμίσει και διατάξει, δεν παρετήθηκε η εξωματική αντιπολίτευση, οδηγώντα τη χώρα την άλλη μέρα σε εκλογέ. Γιατί θα είχαμε εκλογέ. Τόσο πιστεύω δεν θα βγει, φαίνεται. Τόσο σίγουροι. Θα σίγουρα, είχαμε εκλογέ και θα μου πείτε: οι εκλογέ λύνουν το πρόβλημα. Όχι. Αλλά αν η κυβέρνηση με κατέστρεψε, τότε έχω δικαίωμα να προσδοκώ ότι κάτι καλύτερο θα γίνει με την ακυβερνησία, βέβαια. Γιατί στην Ευρώπη, ξέρετε το μοντέλο τη εκυέρνησία δοκιμάστηκε. Και έχει πετύχει. Η Ευρωπαϊκή χώρα η οποία ήταν η μόνη που παρουσίαζε ανάπτυξη, την ίδια ώρα που όλε οι άλλε παρουσίαζαν η Εφεσυχ ακριβώ επειδή δεν είχε κυβέρνηση. Mm. Ποιο ήταν αυτή ήταν η Ελβετία. Όχι Το Βέλγιο. Το Βέλγιο. Επειδή χρόνια. Και που το... να έχει του δικού μα το Βέλγιο. Δεν είχε κυβέρνηση. Και ενώ όλοι αντιμετώπιζαν την οικονομική κρίση, το Βέλγιο είχε ανάπτυξη. Εμεί θα κάνουμε παπάδε άμα δεν έχουμε του δικού μα. Δύο χρόνια, ένα χρόνο με του έχουμε θα γίνει. Γιατί, γιατί ο λαό. Ξέρει τη λύση. Ο λαό δίνει πάντα τη λύση. Και αυτό είναι που θα σηκώσει το βάρο τη όποια απόφαση στο νόμο του και θα την πάρει την απόφαση επόμενη και θα πει: Εγώ θα σταθώ στα πόδια μου, θα σηκωθώ όρθιο και θα πολεμήσω για να κερδίσω την επόμενη μέρα. Γιατί ο λαό ξέρει να πολεμάει για την επόμενη μέρα. Δεν του χαρίστηκε. Δεν είναι στο επώνυμό του η επόμενη μέρα. Δεν είναι στον τζάκι που γεννήθηκε η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα όπω τη βιώνουμε όλη μα είναι αγώνα και αγώνα σε κάθε χώρο, σε κάθε επίπεδο, για κάθε μικρή ή μεγάλη κατάκτησή μας. Αυτός ο αγώνας δίνεται. Και γι' αυτό ο λαός έχει τη λύση πάντα. Γι' αυτό και δεν θέλουν να ακούσουν το λαό που έχει τη λύση. Γι' αυτό και κανένας δεν το έδωσε το δικαίωμα. Κανένας. Δεν πρέπει να ακούσει ο λαός. Οδεύουμε σε σκοτεινές περιόδους ήπουλεις ολιγαρχίας... Έχουμε μπίδει, αλήθεια. Πολύ, ε, πολύ πιο σκοτεινές. σκοτεινές. Δυστυχώ. Κύριε Μαρινάκο, να μου επιτρέψετε να είμαι η κακή φωνή. Γιατί κύριε Μαρινάκο τώρα μου το χαλάσει, Μάρια? Τα πω τόσο ώρα. Κύριε Μάρια. Ε, ε, δεν τι ήταν από αυτό, ναι, τίποτα. Βασικά, εγώ λειτουργώ με τα προσωπικά μου γκάλουπ. Δηλαδή, δεν με διαφέρει τώρα τι λέει η τηλεόραση, τι λέει από Και Κάνω το δικό μου προσωπικό γκάλουπ. Πώ το κάνω αυτό, γκάλουπ, έτσι. Ε, Πήχε πετύχε έναν άνθρωπο στον δρόμο και δεν του μιλάω. Γεια. Γεια, ξέρω εγώ, τι ώρα πριν είναι το λεωφορείο. Τάδε, μου λέει η στάση. Ωραία. Και αρχίζει τώρα αυτό ο άνθρωπο και μιλάει. Αυτό δεν ξέρει ποιον μιλάει. Δηλαδή, τύπου, τα πολιτικά μου πιστεύω, αν εγώ κάνω εκπομπέ, το πιο, πιο συμμετικά, αν δουλεύω κτλ. Και, ναι. και δεν τον ενδιαφέρει και τι περισσότερε φορέ. Δηλαδή, εγώ τώρα, να σου πω, μοιράζω φιλάδια, δουλεύω σαν επιπλάδη, κάνω ένα χωράφι. Κάνει εκπομπέ στο βλάδια ρέντιο, φτιάχνει μουσική. Ναι. Κάνω διάφορα πράγματα και έτσι συναναστρέφομαι πολύ με κόσμο. Αν σας πω τα προσωπικά μου γκάλου, τι αποτελέσματα έχουν βγάλει, θα πέσουμε όλοι σε κατάθλιψη. Δηλαδή. δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι που συναντώ. Ε, δεν, δεν καταρχά δεν έχουν πολιτική άποψη. Δηλαδή, για το, δεν έχω φανταστεί πώ θα θέλανε εγώ, την πόλη του, την περιοχή του ή για το τι γιατί θα θέλανε για αυτή τη χώρα. Καταρχά τα ξεπουλάνε όλα. Έχω ακούσει από μεγάλες ανθρώπου ηλικία που έχουν περάσει και ναριστική κατοχή και μάλιστα είχαν και οικογενειακά θύματα να λένε ότι εφόσον δεν μπορούμε εμείς να, να ελέγξουμε τη, την κατάσταση, θα έρθουν Γερμανία, Γερμανία, να την ελέγξουν ξεκάθαρα, όταν το ακούω εγώ αυτό από εκεί πέρα δεν έχω... Τι, τι να πω εγώ τώρα πάνω σε αυτό, ναι, δηλαδή όταν... Είναι αφοπλιστικός, Ναι. ναι λες, είναι αφοπλίζει. Τι, τι να πω εγώ, ε, σε, σε μια άλλη συζήτηση με επιχειρηματία, ο οποίο ε, χρωστάει πάρα πολλά λεφτά μου και η και μου και πει ότι τι θέλουν τα πετρέλαια, άμα θέλουν τα πετρέλαια να τα πάρουνε... Να... Να Ταχύα. Να, μαζί σου με εγώ, ξέρω εγώ. Σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή, εκεί πέρα, ε, βασικά αυτό που θα ήθελα να πω εγώ στους είναι, δηλαδή, τι γίνεται. Για παράδειγμα, α υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιο με πολιτική άποψη και πιάνω εγώ να στον δω τι κάνει καλά. Που τι περνάμε τώρα, εδώ ξέρω εγώ και τα λοιπά Και εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή, λέω τώρα για παράδειγμα, έτσι, από τη στιγμή που του λέω ότι εγώ κάνω αυτό, ο άλλο δεν θα σου ανοιχθεί ποτέ. Το χάσει το παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ προ προτιμώ πρώτα να ακούω, ανοίγει το άλλο, λέει, λέει, λέει, λέει, αλλά τελειώνω και φτιάχνουν τα δικά μου α πούμε γκάλοπ. Δηλαδή, στου χώρου εργασία, στου οποίου. Ε, και στο, στου σχόσου που κινούμε οι άνθρωποι είναι ε, απολύτικοί τελείω, δηλαδή δεν έχουν προσωπική άποψη, δεν έχουν άποψη. Δηλαδή, αυτό ο οποίο για μένα ψηφίζει ποτάμι, για παράδειγμα, και λέει ότι κίνα να δει, καλέσει εκπομπέ στο βράδυ. Κίνα να δει, ε, ε, το ποτάμι δεν έχει πρόγραμμα, αλλά είναι κάτι καινούριο και, και μου λέει αυτό το πράγμα, από αυτόν ο οποίο δεν μου λέει τίποτα, είναι ένα βήμα πιο πάνω. Ναι, καταλάβαινε μιλάμε. Ε, αυτή, αυτή είναι η δική μου άποψη του θέματο. Δηλαδή. Και, και να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, μιλάμε, καταρχά έχουμε μεγαλώσει με κάποια αντιφατικά πράγματα. Δηλαδή, όσο είσαι δημοτικό να πούμε γυμνάσιο Λύκειο, όσο λένε τώρα στην ιστορία για τον Κολυμποτρό, για τον Καραϊσκάκη, πώ αγωνίζεται και ο ελληνικό λαό. Και μετά που τελειώσει η σχολή. Γυρε μια ρεπούσου και σου λέει κάτι με ρεβέ. Άστε ρεπούσου. <laughs> κοίτα, το τι κάνουν αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το τι κάνουμε εμεί. Άμα αυτή είναι ένα εκατομμύριο, εμεί είμαστε 10. Πώ να το κάνουμε, Ριφίλα αριθμητικά. Προ και όταν έτσι γίνεται, Όταν εμένα μου λένε μια ζωή να έχει παράδειγμα τον κολυκοτρό, τον καραϊσκά και ξέρω εγώ και αυτού του εθνικού ήρωε, και με το που τελειώνει το σχολείο μου λένε θα, θα βάλει βίσμα για το στρατό, θα βάλει <χι> βίσμα για τη δουλειά, ε, μην μιλά πολύ να πούμε γιατί θα σε βάλουν μέσα. Όλα αυτά είναι αντιφατικά. Αυτό, μπορούμε καταρχά να, να καταλάβουμε και αυτό είναι ο στόχο τη εκπομπή ε, των θεοφόβων. Πρώτον, ε, βασικά. Να σα πω για την εκπομπή Θεόφοβη, γιατί μου είχατε κάνει μια ερώτηση πριν: Ότι τα έχουμε βάλει με τη θρησκεία. Δεν τα, έχουμε βάλει με τη θρησκεία τα έχουμε βάλει με το παράλογο. Με τι θρησκείε. Με τι θρησκείε. <laughs> τα έχουμε βάλει με το παράλογο. Τι είναι αυτό το παράλογο, Μπορεί να είναι. Πήγε για παράδειγμα, Πόσο κόσμο πίστευε το 2012 θα έρθει η ομάδα Ε θα του σώσει. Έτσι. Πάρα πολλοί κόσμοι. Ε, συγκεκριμένα μου είχε πει καθηγητή μέσα στο σχολείο, επειδή την είχα, την είχα κάνει μια ψηλό έρευνα για την ομάδα Ε λοιπά, είχε, ενώ ένα του γύρωσε και μου λέγε, και πότε λέει θα, θα έχει ανάπτυξη αυτή η χώρα, το 2012 κυρία. Και μου λέει ναι, και μάλιστα έκανε και, είναι και, και <laughs> <laughs> δηλαδή, δηλαδή εκεί πέρα. Γι' αυτό χάνονται μερικά σπίτια. Και εδώ πέρα, πέρα το σύστημα έχει κάνει το εξή. Τι έχει κάνει, λοιπόν, α πούμε, α πούμε, θέλει να μα κυβερνήσει το 1 εκατομμύριο και είμαστε 10. Αυτό το, το, το, τα 10 εκατομμύρια πρέπει να το διασπάσει. Να και θα τα διασπάσει σε κόμματα, θα τα διασπάσει σε ιδεολογίε, θα διασπάσει σε θα τα διασπάσει σε, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα σα πω ότι η πιο απίθανη διάσπαση που πετυχαίνει το σύστημα. Συγγνώμη που σε ναι. Είναι ε, οι ποδοσφαιρικέ ομάδε. Ο καλά. Λέξεις, mm. Καλά, χθε τα είχαμε τα συντάγματα. Οι ποδοσφαιρικέ ομάδε είναι η πιο απίθανη διάσπαση που πετυχαίνει το σύστημα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ε, μα χωρίζει σε Ολυμπιακού, Παναμαϊκού, πάω κάρι και πάει λέγοντα ποδοσφαιροποιούνται τα πάντα έρχεται και σου λέει ότι πρέπει να χωριστείς γιατί η ενωμένες δεν μου κάνεις αλλά πάνω σε αυτό που είπες ναι δεν υπάρχουν άνθρωποι με πολιτική άποψη αφενός για να έχεις πολιτική άποψη πρέπει να έχεις το αιρέθισμα δηλαδή θα πρέπει να μπει σε μια λογική να σκεφτείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αιρεθίσματα σαν κοινωνία γιατί τα μέσα ενημέρωσης αν τα θεωρούμε μέσα ενημέρωσης είναι απολύτως υποταγμένα στην συγκεκριμένων σκοπών δεν είναι ερεθίσματα. Άρα ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί ενώ δεν έχει το ερεθίσμα. Και αν υποθέσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι, όπω δεν έχει και εδώ Ιωάννης και ε, ανοίγει τα βιβλία του και αποκτά τα ερεθίσματα τα οποία θέλει, τότε η άποψή του αξίζει προσοχής. Γιατί όπως το είπα και εγώ και το ωραία το ανέφερες και εσύ, ότι ε, ε, η δημοκρατία είναι η μέθοδος του να μάθεις να ακούς. Όταν ακούμε τον άλλο, Θέλοντα και μη τον βάζεις σε μία λογική. Αφού μιλάει, να σκέφτεται. Mm -hmm. δεν, δεν εννοείται ότι αφού μιλάει δεν θα σκέφτεται και απλά ότι θα ανοιγωκλεί το στόμα του και θα αλλάζει, ο σκύμπαλλα αλλάζουν. Θα αρχίσει να σκέφτεται. Και όταν αρχίσει να σκέφτεται ο κόσμος, θα βρει τον τρόπο και να οργανωθεί και να λύσει τα προβλήματά του. Αυτά που μου αναπαράγει εσύ, που σε όλους τους χώρου τους οποίου κινείσαι, είναι απλή αναπαραγωγή και δείχνει πόσο επικοδομητική πόσο αποδοτική είναι η προπαγάνδα του σήμερα. Το καταλαβαίνω αυτό. Απλά. απλώ. Μπράβο. Μπράβο, Σπύρο. Το μα ε. ξέρω και το τηλέφωνο. Θα δούμε τώρα. Το AUTHORWAVE Άντε εδώ να μην το πω. Λοιπόν, η άποψή μου για το να αλλάξουν τα πράγματα είναι πολύ απλή. Ε, Όπω σκέφτεται σε μια ταινία, ε, την οποία προφανώ την έχουμε δει περισσότεροι, το του Camp που είναι ένα τυπάκος ο οποίος είναι χαζός. Χαζός, εντάξει. Είναι χαζός ο δεν, δεν λειτουργεί, δεν σκέφτεται πολύ. Και λέει τι μου πω η μάνα μου και λειτουργεί με το τι η μάνα του να πούμε. Εσένα, πολίτη, συμπολίτη, τι σου έχουν πει, δηλαδή οι αξία σου, ποιε είναι, γιατί άμα είναι το χρήμα η αξία, η αξία σου, το χάσαμε το παιχνίδι. Η αξία σου πρέπει να είναι η ελευθερία, πρέπει να είναι ο αγώνα, πρέπει να είναι. Ο αγώνα, και ποιο αγώνα, οίκο ο αγώνας Ολυμπιακού Παναγικού έτσι, ο Αγόνο προ την ελευθερία. Κοίταξε να έχει παίξει, στοίχημα. <laughs> ε, να, να πω ένα ωραίο τώρα έτσι. Λοιπόν, στην τελευταία συνέλευση που είχα πάει πολιτών, ε, ήρθ, ήρθαν δύο καινούργοι, α πούμε. Κάποιο δηλαδή τράβηξε και κάποιον άλλον και τον έφερε. Λοιπόν, ε, οπότε αυτός άρχισε να τοποθετείται και να λέει διάφορα εκεί πέρα. Και έφτασα στο σημείο να του πω: «Συγνώμη, ε, εάν ήθελα να ακούσω το Μπρετεντέρι, θα είχα τηλεόραση στο σπίτι. Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα, Δηλαδή, «Συγνώμη». Όχι, λέει, δεν βλέπω μόνο τηλεόραση. Του λέω από πού ενημερώνεστε τηλεόραση, Όχι, μου λέει. Διαβάζω και οικονομικέ εφημερίδες». Του λέω, Ποιανού είναι οι οικονομικέ εφημερίδε, Έχετε αναρωτηθεί ποτέ. Ε, όχι, μου λέει, ξέρω και τα Λοιπόν, αφού συνέβη αυτό, μου αφού Ρε, κρατιόντουσαν τους <laughs> από το τραπέζι έτσι να μην σηκωθούν με το ζόρι, να τον ακούσουμε το συμπολίτη τι θα πει, δηλαδή τον εκπρόσωπο του πρετεντέρη, ε, μετά, ε, μετά από δύο-τρεις μέρες πάω να πάρω έναν καφέ από ένα μαγαζί εκεί πέρα και, και τι γίνεται. Τι, ε. Έρχεται ο τύπος αυτός και μου λέει, γεια σου τι κάνεις. Πάρε μου λέει ένα φυλάδιο, προωθώ τον εαυτό μου και τα λοιπά εδώ στην περιοχή ω δημοτικό σύμβουλο. <χαι> <σύνου> <σύνου> <σύνου> <σύνου> Ακαιρολεκτικά δηλαδή. Ναι, κανονικά. <σύνου> κανονικά. Ναι. Λοιπόν, Αυτό ο τύπο λοιπόν <σύνου> που ενημερώνεται από τον Πρετεντέρη και τα μέσα μαζική ενημέρωση ήρθε εκεί πέρα να μα πει να μα δώσει πληροφορίε. Και αυτά που λέει τώρα ο Σπύρος που του λένε στον δρόμο, αυτοί που του μιλάνε έτσι, προφανώ τι πληροφορίε τι αντλούν μέσα από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Και γι αυτό... να, να σου πω ένα περιστατικό Αυτή... τώρα που μου το είχε χθε. Ήμουνα στη στάση και πετυχαίνω να γνωστό από τα γλυκά νερά. Και μου λέει, και αρχίζει και μου λέει, Α σε μου λέει ήμουνα στη δουλειά. Εγώ στο μεταξύ είχα ξυπνήσει από το πρωί, ήμουνα 8 η ώρα δουλειά, η ώρα έχει πάει 7 το απόγευμα. Και μου λέει ήμουνα στη δουλειά, μου λέει στον ΟΑΕΔ, Μπέναγα, μου λέει στο Excel κάτι ονόματα, λέει ξέρω κάτι ιστορίε. Και το αφήνω να μιλάει και μου λέει και δύσκολα και έτσι και γαθιά να πούμε. Και έχω νου τύπο. Του λέω εντάξει, το παιδί. και παιδιά. Και του λέω πόσο καιρό εσύ. Και μου λέει σήμερα ξεκίνησα. Ωραία, παιδί. Μου λέει σήμερα ξεκίνησα. Μεταπολά Έχουμε Περιμένουμε στη στάση μισή ώρα. Παίρνουμε το λεωφορείο. Στο τέταρτο πάνω είμαι μέσα στο λεωφορείο και τον κοιτάω. Και μου λέει τι έκανε σήμερα. Του λέω δουλειά, φίλε, έτσι, αφού καρέκλε του λέω όταν μεταφέρομαι στο διπλανό μου. Μέλα μου, λέει. Είπα, Σοκ". Ναι, δηλαδή <σοκ> ο κόσμος έχει, δια, έχει διαστρεβλωμένη άποψη για τα πάντα. Για τα, για τα πάντα. Για το τι. <σχ> Άλλο περιστατικό να σας πω και. Ο Σπύρος δεν μίλαγε για την εκπομπή. Θα την κλείσει yeah. όμω. Δεν Θα Θα Το και από τότε στα νερά που κάνει την εκδήλωση λεπτά ήταν γιατί μου κάνε πέντε ερωτήσει, είναι αντισταγματική, ναι, είναι παράνομη, ναι. Ωραία, μου λέει αυτό μου αρκεί, εγώ θέλω να του ανατρέψω. <χι> δεν είναι, δε, δε, μα τα πράγματα, αυτό που θέλετε να πω με την ταινία Forever <κυκκλί> πριν, είναι ότι δεν θέλει καμιά υπερανάλυση για να καταλάβουμε το τι γίνεται γύρω. Απλά πρέπει να σκεφτόμαστε απλά. Πώ είναι στα μαθηματικά που παίρνει έναν τύπο. Ποιο είναι ο τύπο, ο τύπος λέει ελευθερία, φιλέ, ο τύπος λέει εγώνα. Ε, βάλε τον, τον εαυτό σου πάνω στο Α, πάνω στο Β, πάνω στο Γ. Βάλε τον άλλον δίπλα σου να αποτέλεσμα. Δηλαδή όταν αρχίζουμε και χτίζουμε να πούμε ιδέε και α αρχίουμε... Δηλαδή τώρα εγώ, όλα αυτά που είπε ο Μάνη σήμερα, δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω αυτό το πράγμα. Τι να πω εγώ τώρα για αυτά. Να τα ξαναπούμε. Όχι, δεν θα ξανασκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε. Απόψε λοιπόν, έχουμε εδώ στο Βαρύμαρινά. Κάνω εισαγωγή από την αρχή εγώ. Δηλαδή για μένα, α πούμε. Κάποιο άνθρωπο χρωστάει και έρχονται και του πού το σπίτι. Καταρχά, γιατί να του πάνε το σπίτι και να το αφήνει στο άστιγο. Είναι παράλογο ένα άνθρωπο να μείνει άστιγο. Στο χορηγάι, 10, 20 ευρώ. Τι με ενδιαφέρει, 10.000, 10, τι με ενδιαφέρει. Ένα άνθρωπο μείνει, μείνει άστιγο. Δεν πρέπει να μείνει άστιγο, τέλο. Τώρα γιατί, επειδή ήταν τα PSI, τα. Ξέρω, δεν... Αυτό. Δεν το κάνω. Το να μείνει άστιγο είναι ευνοϊκή εξέλιξη. Πάλι ηρωνικά μιλάω, μην παρεξηγηθώ. Είναι ευνοϊκή εξέλιξη στην ελληνική πολιτεία, γιατί στην Ουγγαρία ο αντίστοιχο νόμος τους διατάζει να τους φυλακίζουν. Τώρα αυτό το είπε στον αέρα. Τελείωσε. Το είπε στον αέρα. Βλέπω από αύριο τους αστέχους με χεροπαιδούλες, με βραχιόλια για και, και να τους ψάχνουμε. Τους έδωσες ιδέα. Ουγγαρία τους απαγορεύεται να είσαι άστρο. Αν είσαι άστεγος, φυλακίζεσαι. Είναι έγκλημα δηλαδή. <Δελήκα> Τώρα στην Ελλάδα ψηφίστηκε νόμο που αναπαγορεύει το να. Το, το να κατασκηνώνει γενικά. <Τι>... Ναι, Οπότε το... και το να κατασκηνώνει και σαν. Το ελεύθερο κάμπινγκ <κατασκηνώνει> Ναι, αλλά όχι, δεν έγραφε αυτό που σα έγραφε το παγορεύεται, να στείνει, ρε παιδί μου. Ε, ναι, απλά ε, ακόμα σε κάποια λογική, α πούμε, τον άστεγο τον αφήνουμε να, να χρησιμοποιήσει το δημόσιο παγκάκι για να κοιμηθεί. Ενώ συντάσσομαι με τον αθεόφοβο ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση ένα άνθρωπο να κοιμάται σε παγκάκι. Όχι τον 21ο αιώνα τουλάχιστον. Αν μου λέγατε ότι αυτό συνέβαινε τον 8ο αιώνα π.Χ. που ούτε τότε κάτι συνέβαινε. Τότε υπήρχε ιδιοκατοίκηση. Τελικά υπήρχε ιδιοκατοίκηση 100% στα παλαιότερα χρόνια. Τότε θα σα έλεγα ότι εντάξει, μπορεί να το αποδεχτώ ω μία εξέλιξη. Το ότι η ιδιοκατοίκηση συνέβαινε τότε. Mm. Έτσι, ότι το αποδέχουμε σαν μία εξέλιξη του ανθρώπου. Μα από το 100% οι ιδιοκατοίκοι να φτάσουμε στο 40, στο 30, στο 20 και με ένα στρατό από αστέγου αυτή τη στιγμή στου δρόμου τη Αθήνα δεν το δέχομαι. Αλλά και πάλι καλά που του αφήνουν άστεγους και δεν του κάνουν και φυλακισμένου. Όχι ακόμη. Και με τη φόρο που έχουν πάρθει θα ίσχυε σαν βολοποίηση. Επίση να πούμε και το άλλο το ωραίο πούμε ότι, πούμε. ότι ο Καμίνη, μισό λεπτό γιατί είναι και δημοτικέ εκλογέ. Να το πούμε. Ο Καμίνη λοιπόν κάποια στιγμή είπε ότι θα κάνει ένα κέντρο φιλοξενία αστέγων να. και. Είπε ότι όποιο θέλει να φιλοξενηθεί σε αυτά τα κέντρα πρέπει να μαζέψει, έχει κάποια προαπαιτούμενα, α πούμε, κάποια χαρτιά. Αυτό, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Μέσα σε αυτά τα απαιτούμενα, τέλο πάντων, είχε και το εξή ωραίο. Διεύθυνση μόνιμη κατοικία. Το τι γέλιο είχαμε έρξει να πει. Γέλιο. Τραγικό, έτσι. Ζητάει δηλαδή από τον άστεγο για να του προσφέρει στέγη να σου γράψει. Πού είναι η μόνιμη κατοικία του. Στο παγκάκι νούμερο 35, ρε φίλε, συγγνώμη. Δηλαδή τι μου ζητάς, ας πούμε. Κάτι αριθμό τηλεφώνου, κάτι... Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Φυσικά, φυσικά πληρώνει το ΕΣΠΑ. Α, να το πούμε, έτσι. Χορηγία του ΕΣΠΑ. αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Έτσι, Να κλείσουμε τα επόμενα, να δούμε τι θα κάνουμε. Να κλείσουμε και να, την απο, να, να, να κάνουμε να κάνω αποφώνηση, έτσι, να... αποφώνηση. Να προγραμματίσω το πράγμα. Πριν την αποφώνηση, να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ, ήρθα να δω φίλου. Εμεί ευχαριστούμε ε, για τη φιλοξενία. Ε, Εμεί ευχαριστούμε <laughs> και χαρά μα που σε είδαμε μετά από τόσο καιρό. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ε, ε, εδώ απολογούμε. Έχω, έχω μπλέξει με τι εκλογέ και γι' αυτό δεν έχω εμφανιστεί εκ νέου. Γιατί συνήθως ο, ο, ο, ο, ο τηλεφόνο εμφανίζεται δύο φορέ. Κάνε λάθο. Θα είχαμε επανέλθει ήδη. Ω, θέλω να έρθω και στη συνέλευσή σα στην πλατεία. Και δεν βλέπω να προλαβαίνουμε. Είναι <laughs> αλήθεια, είναι σήμερα. Ναι, ε, μην, μην το λέτε αυτό. Θα προλαβαίνουμε κάποια ταβέρνα. Διατηρήστε το θεσμό, ενισχύστε το θεσμό και θα δείτε ότι όλα θα πάνε καλά. Yeah. Όταν λέω θεσμό, εννοώ την πλατεία. Ναι, ε, εντάξει. Δύο χρόνια. Από πάνω πάνω στο, το πλατεία δεν είναι, το όνομα ήταν δικιά μου. Η ναι, είναι ονό. Ο θεόχρονο <laughs> είναι ονό. Λοιπόν, α, περίμενε πριν κλείσουμε. Θα το πούμε, σε δεν είναι έτσι. Ανάσα μου, στην έτσι. Σε έτσι, είδα έτσι, που η και σε έκοψε. Να το πούμε αυτό έτσι κι αλλιώ: Ότι ο Μάριο Μαρινάκο είναι υποψήφιο με το ΕΠΑΜ για την Ευρωβουλή. Με το ΕΠΑ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Εδώ όμως Όμω είπαμε δεν είναι ότι. Καμία φορά απόψη. Είπα... Το λέω εγώ. Λοιπόν, ε... απλώ ρε παιδί μου για ενημέρωση, έτσι δεν είναι. Δεν είμαστε ενημερωτικό σταθμό. Για ενημέρωση το λέω. Ο Μάριο βεβαίω δήλωσε ότι δεν ήρθε εδώ ω υποψήφιο του ΕΠΑ. Και το δήλωσε εξ αρχή. Το, το, το λέω, το Ιωάννη, έρθει, το πατάω εδώ πέρα. Και πριν να έρθει εδώ πέρα το είχε δηλώσει αυτό το πράγμα έτσι. Αλλά εγώ έπρεπε να το πω αυτό έτσι, επειδή είμαστε ενημερωτικό σταθμό, να ξέρει ο κόσμο. Όχι, εγώ σε ναι. σε Αλλά, πάν, ήρθα σε φίλο. Σε φίλο για μία ώρα έχω Πάνω απ' όλα ο, ο Μάριο είναι φίλο και είναι ε, ο, Ρομ, ο ρομπέν των δασκάλων. Των δασών και ο Ρομπέντο των Χαζών. Δηλαδή αυτών που χρωστάνε στι τράπεζε, α πούμε και πάει η τράπεζα να του πάρει το σπίτι, έτσι. Όχι, δεν είναι χασιδέ. Όχι, εισαγωγικά το είναι, εξαπατημένοι είναι και νομίζουν ότι έχουν μεγαλώσει με την κοινωνική νοοτροπία που λέει ότι άμα χρωστά η τράπεζα θα σου πάρει το σπίτι και αυτό πρέπει να το υποστεί. Και η τράπεζα έχει δίκιο. Ναι, δεν έχει δίκιο. Και ο Πρετεντέρ έχει δίκιο πάντα. Ευχαριστούμε τον Μάριο Μαρενάκο Για την παρουσία του Στο πλατεία Radio σήμερα Και σίγουρα θα τον ξαναέχουμε Όποτε Εμεί θα τα πούμε πάλι. Μην πατάγει τον άνθρωπο που έκανε, αποφώνησε. Δεν μίλησα. Εμεί θα τα πούμε πάλι την Τετάρτη 4η στι 4 στην Πάξη Γερμανικά για τη γερμανική υποπτία στου Δήμου. Και την Κυριακή που μα έρχεται στι 4. Σήμερα το κάνουμε 5, αργήσαμε λίγο. Στι 4 στη Μαύρη Λίστα με το τέταρτο μέρο τη Μαύρη Λίστα για τον Αντώνη Σαμαρά, το τρελαντώνη τη Άνοιξη και των Παρασκευήων και, και επίση να πούμε ότι μετά από την εκπομπή που θα κάνει στην Τετάρτη στι 4 η ώρα για την εποπτεία για την εποπία, στι 6 η ώρα ακολουθεί η εκπομπή 1, 2, 3. Και έχουμε θέμα του ισογίου. <laughs> Στην Κυριακή επίσης στις 6, πάλι αστία νομίας, με κάποιο καλεσμένο. <Καλίου> Αντίσταση, ανεξαρτησία, πάρτε τις σημαίες ανεξαρτησίας, βγείτε στους δρόμους, διεκδικήσετε την ελευθερία σας. ή αδύποτε διατικόσεως, ή τη της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. απαγορεύεται πάσα συνάτρισης ή συγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο. πάσα τη αύτη θα διαλύεται δια των όπλων μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς της πόλεως φύσεως, οχημάτων και πεζών οι εξελφώντε εις τα σοδούς, να επανέλθουν αμέσως εις τα σοκίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάσχει πιο φορών εις τα σοδούς, τα πυροβολείται αν προειδοποιήσουν.